Καλησπέρα, καλησπέρα από Κρήτη. Αρχίσανε τα προβλήματα με το Εμπα, αρχίσανε τα προβλήματα. Καλησπέρα φίλοι μου, καλησπέρα η Μινάτη Παπαμίτσου. Εκπέμπουμε από Κρήτη, όπως γνωρίζετε, είναι η εκπομπή του διάβα. Κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ είμαστε εδώ παρέα και τα λέμε. Και επειδή θέλω να είμαι ειλικρινή μαζί σα και να σα ενημερώσω τι ακριβώ έγινε, είχα ξεχάσει να ανοίξω το μικρόφωνο. Απλά πράγματα. Είναι αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα, λίγο πριν ξεκινήσει η εκπομπή, που υπάρχει ένα χτυποκάρδι. Πάντα υπάρχει και στον πιο έμπειρο. Εγώ, βέβαια, δεν είμαι τόσο έμπειρη ραδιοφωνική παραγωγό όπω, για παράδειγμα, ο Γιώργο Καρποδίνη, που είναι το δεύτερο σπίτι του στούντιο. Τα 25 χρόνια δημοσιογραφία τα είχα αφιερώσει αποκλειστικά στην τηλεόραση με λίγη μόνο ενασχόληση. Αν θέλετε, με το ραδιόφωνο. Τώρα είμαστε εδώ, στον Αλμπέντο 14, στον μεγαλύτερο εναλλακτικό διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό και τα λέμε ε, όπως είπαμε κάθε Δευτέρα. Σας θέλω την αγάπη μου και τους χαιρετισμούς μου σε όλους τους ακροατές εδώ από Κρήτη, από όλη την Ελλάδα, σε όλη την Ελλάδα μάλλον, σε όλη την Ευρώπη, σε Αμερική, σε Καναδά, σε Αυστραλία, σε όλες τις χώρες που μας ακούν και που είναι σταθεροί εδώ ακροατές αυτού του ραδιοφωνικού σταθμού που συνεχώς μας συνεχώς ανεβαίνει και ανεβαίνει και ανεβαίνει. Και αυτό βέβαια χάρη σε εσά. τα έχουμε πει αυτά. Μην τα ξαναλέμε και γινόμαστε και κουραστικοί. Είχαμε λοιπόν την εβδομάδα που πέρασε Έχουμε εδώ αυτούς τους κλειδονισμούς Στο χρηματιστήριο Αθηνών Μόλις σταμάτησαν τα capital controls Και μόλις βγήκαμε από τα μνημόνια Αρχίσαν τα προβλήματα Κάτι δις έχουν φύγει Με την απελευθέρωση και με το σταμάτημα των capital controls Κάποια δις αμέσως φύγανε για το εξωτερικό Αρχίσαν οι αναταράξει. Μου φαίνεται ότι η κυβέρνηση θα βρει την ευκαιρία να επαναφέρει όλα αυτά που είπε ότι θα σταματήσει. Δηλαδή τι, μνημόνια, capital controls και όλα τα σχετικά. Και η μείωση συντάξεων τώρα έτσι λίγο ε, μας λένε ότι δεν θα υπάρξει στο προϋπολογισμό που πρόκειται να κατατεθεί, αλλά μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο και να μην υπάρξει με, μια, με ένα ψήφισμα εκεί, πώς όλα αυτά τα κατεπήγοντα στη Βουλή, θα το... Αποφασίσουν και θα το περάσουν και αυτό, να ξαναμειωθούν οι συντάξει. Ούτως ή άλλως αυτό είναι το σίγουρο χρήμα που μπορούν να εισπράξουν άμεσα. Αλλά για μένα η πιο ενδιαφέρουσα είδηση ήταν η άγρια καταδίωξη αυτή που ενός μεθυσμένου οδηγού που μπήκε μέσα στο προάβλιο χώρο της Βουλής, θαυμάσια είδηση ήταν αυτή, το θέμα ήταν ότι εκεί στο προάβλιο δεν καθόντουσαν καμιά δεκαριά 20-30 βουλευτές να πινούν το καφεδάκι τους. Αυτή ήταν η μεγάλη ατυχία. Είμαστε λοιπόν εδώ και απόψε και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί σήμερα έχω ένα ε, πολύ ενδιαφέρον θέμα που θα συζητήσουμε και που πιστεύω ότι θα σας γοητεύσει και εσάς όπως γοήτευσε και εμένα. Ε, κοντά μας θα είναι ο κύριος Στέφανος Παϊπέτης, είναι ομότιμος καθηγητής μηχανικής του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι μηχανολόγος μηχανικός ο Μετσόβιο, μηχανιλόγος μηχανικός του Imperial College του Λονδίνου, διδάκτορος του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Ε, και η ερευνητική, η ερευνητική του περιοχή ήταν τα προηγμένα αεροδιαστημικά υλικά, συνεργασία ενώ πολλά βιβλία και μελέτες του έχουν δημοσιευθεί από εκδοτικούς οικού του εξωτερικού. Στα γενικότερα ενδιαφέροντά του είναι η αρχαία τεχνολογία, είναι η φιλοσοφία, η πίστη και η λογοτεχνία. Έχει μεταφράσει έργα του, του, του William Shakespeare, του William Blake και άλλων πολλών γνωστών συγγραφέων. Ποίηματα και έργα του έχουν δημοσιευθεί σε λογοτεχνικά περιοδικά. Δεν σταματάει να δίνει διαλέξεις. Και το θέμα που θα συζητήσουμε απόψε είναι η τεχνολογία στον όμηρο, στην Ιλιάδα και την Οδύσσια, στα δύο αυτά σπουδαία έπη του όμηρου. Ε, όμως η συζήτηση μας πιστεύω ότι ε, θα επεκταθεί και στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό γενικότερα, και στη γλώσσα, και στη θρησκεία, και στην πραγματικότητα, την σύγχρονη πραγματικότητα, έτσι όπως αυτή διαμορφώνεται, και φυσικά έτσι όπως εκείνος αντιλαμβάνεται. Έχουμε να πούμε πολλά... Είναι μια εξέχουσα προσωπικότητα ο κύριος και νομίζω ότι η απόψε θα περάσουμε καλά. Αφορμή για την επαφή μου με τον κύριο Παϊπέτη ήταν ένα άρθρο που... Βρήκα δημοσιευμένο στο διαδίκτυο που αφορά στην ασπίδα του Αχιλέα. Ε, πάνω από 20 χρόνια ο κύριος Παϊπέτης μαζί με μια ομάδα συναδέλφων του ασχολούνται με το θέμα αυτό, προκειμένου να δουν ε, και να μελετήσουν την ασπίδα του Αχιλέα και ποια μυστικά έκρυβε αυτή. Ε, το αποτέλεσμα βέβαια είναι συγκλονιστικό, θα μας τα πει, γιατί φτάσανε σε κάποια αποτελέσματα, γίνανε κάποια πειράματα εργαστηριακά. Ε, έχουν ανακοινωθεί ε, κάποια πορίσματα της έρευνας αυτής και αυτό που έχουμε να πούμε έτσι με τρει τέσσερι λεξούλες σαφώς θα το αναλύσουμε αργότερα είναι ότι η ασπίδα του Αχιλία και του Εάντα βέβαια ε, αποτελούν, αποτελούσαν και αποτελούν ακόμα ε, δύο αν θέλετε από τα πιο τέλεια αμυντικά συστήματα που έχουμε δει ποτέ στην ιστορία Λοιπόν έτσι για αρχή θα περάσουμε έτσι να ακούσουμε ένα πανέμορφο τραγούδι, ένα ε, τραγούδι που αγαπώ πολύ και θα επανέλθουμε σιγά σιγά για να μπούμε στα θέματα όλα αυτά που έχουμε να συζητήσουμε και που α, θα έχουν πολύ πολύ ενδιαφέρον απόψε θεωρώ τόσο για μένα όσο και για σας. Like Shut your mouth and run like a river How do we fall in love? Harder than a bullet could hit you? How do we fall apart? Faster than a hairpin trigger Όπω ε, όπως σας είπα και νωρίτερα απόψε έχουμε τη χαρά να έχουμε τον καθηγητή, τον ομότιμο καθηγητή αεροναυπηγικής, μηχανικής, από τον Πανεπιστήμιο της Πάτρας, τον κύριο Παϊπέτη. Έτσι, για, να κάνουμε μία εισαγωγή απόψε για το τι θα ακολουθήσει και για το τι θα συζητήσουμε με τον ε, καθηγητή. Να πούμε πως η Ιλιάδα, εσεί τα ξέρετε και καλύτερα από εμένα, ε, γιατί το κοινό του Αλμπέντο είναι ενημερωμένο, γνωρίζει Πολλά ε, και το χαίρομαι ιδιαίτερα αυτό γιατί είναι και για μένα μια πρόκληση αυτή να, προ, να προσπαθώ να σας προλάβω και να σας ε, ε, γνωρίσω καλύτερα. Λοιπόν, η Λιάδα όπως και η Οδύσσια είναι ένα ομοιρικό έπος μεγάλης λογοτεχνικής δύναμης και στιτικής οριμότητας. Αυτό το γνωρίζουμε όλοι, όσοι έχουμε διαβάσει έστω και λίγου στίχους χωρίς να το έχουμε μελετήσει βάθο όπως έχουν κάνει πολλοί ε, καθηγητές και μελετητές. Από τα παλαιότερα διασωθέντα κείμενα τη αρχαία ελληνική γραμματεία και το οποίο άσκησε τεράστια και διαχρονική επιρροή ε, τόσο στου απλού ανθρώπου όσο και σε ολόκληρο τον πνευματικό κόσμο. Ο μεγάλο πρωταγωνιστής τη Ιλιάδας, ο κεντρικό ήρωας και ο γενναιότερο πολεμιστή των Ελλήνων ήταν ο Αχηλέα, ο γιο του βασιλιά τη Θεία Πηλέα και τη Νιυρίδο Θέτιδας, ο οποίο ηγήθηκε των 60 μυρμηδώνων κατά την εκστρατεία του στην Τρία. Παρακάθοντας τις περιπέτειες του ήρωα κατά τον δεκαετή πόλεμο θα επικεντρωθούμε απόψε με τον κύριο Παϊπέτη σε ένα σημείο ιδιαίτερης σημασίας. Στον οπλισμό του και συγκεκριμένα στην ασπίδα του ένα πολύ ιδιαίτερο αμυντικό όπλο που αποτελεί συγχρόνως και έργο τέχνης για το οποίο ο Όμηρος κάνει λεπτομερείς περιγραφές. Στο έπος... Ο αχιλλέας έχει χάσει τον οπλισμό του που δάνεισε στον επιστήθιο φίλο του τον Πάτροκλο, ο οποίο σκοτώθηκε στη μάχη και του οποίου ε, θρυνεί το θάνατο. Η μητέρα του Θέτιδα ακούει το θρύνο του στα βάθη της θάλασσας... δέχεται με πόνο την απόφαση του γιού τη να εκδικηθεί το θάνατο του φίλου του, αλλά τον παρακαλεί να περιμένει τουλάχιστον μέχρι να του ετοιμάσει νέο οπλισμό ο Θεός Ήφαιστος, από τον οποίο και το ζητά. Πράγματι λοιπόν, ο τεχνίτη των Θεών. Μετά την παράκληση της Θέτιδος κατασκευάζει τα νέα όπλα του Αχιλέα που προκαλούν το θαυμασμό, μιλάμε για θόρακα, κράνος, κνημίδες και κυρίως την ασπίδα και τα μπροστά στη Θέτιδα η οποία τα πήρε στα χέρια της και έτρεξε από τον Όλυμπο να τα παραδώσει στο γιο τη. Ο Όμηρος μέσα από τους στίχους της Ιλιάδας και πέρα από τη λεπτομερή περιγραφή των εξωτερικών της παραστάσεων δίνει πολύ σημαντικέ πληροφορίε στις οποίες αναφερθεί και ο καθηγητής σε λίγα λεπτά σχετικά με το θέμα, περιγράφοντας τα πρώτα ρομπότ στην ιστορία, όπου σύμφωνα και με τον Ισά Κασίμοφ πρόκειται για τα χρυσά κορίτσια που βοηθούσαν τον ύφεστο. Έχουμε την πρώτη περιγραφή ενός πλήρω αυτοματοποιημένου εργαστηρίου. Έχουμε τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες της ασπίδας, Έχουμε τη συμπεριφορά της ασπίδας στη, μονο, στη μονομαχία με τον ενία. Α, και έχουμε και τη συμπεριφορά της ασπίδας στη μονομαχία με τον Αστεροπαίο. Με τον αστεροπαίο. Ε, ο καθηγητής Μηχανικής του πανεπιστημίου Πατρών ο Στέφανος ο Παϊπέτης, ακολουθώντας τις ομοιρικές περιγραφές αναπαρή, αναπαρήγαγε ψηφιακά την ασπίδα του Αχιλέα Uh, δεν θα σας πω περισσότερα, θα μας τα πει εκείνος, ε, σε λίγα λεπτά θα τον έχουμε κοντά μας Ένα εξαιρετικό θέμα και σας είπα, δεν θα μείνουμε μόνο εδώ Ο κύριος Παϊπέτης έχει άποψη για πολλά θέματα Και, και απόψε ε, έχουμε τη χαρά και την τιμή να τον έχουμε κοντά μας Και να τα σχολιάσουμε όλα, μα όλα όμως Πόσο σημαντικό είναι να μπορούμε να πούμε συγγνώμη. Εδώ ο Έλτον Τζον το τραγουδάει με ένα μοναδικό και άκρος μελωδικό τρόπο αυτό. getting Είμαστε εδώ, παρέα, στον Αλμπέντο 14. Είναι κοντά μας ο κύριος Στέφανος Παϊπέτης, ο καθηγητής... Μηχανικής του Πανεπιστημίου Πατρών, είπαν νωρίτερα έτσι, λίγα στοιχεία για το βιαγραφικό του, το οποίο είναι τεράστιο και τι να πρωτοπώ. Ε, σημασία έχει όμως αυτά που θα μας πει ε, να τα εμπεδώσουμε καλά, να τα καταλάβουμε, να τα επεξεργαστούμε και να αποτελέσουν και έτσι αν θέλετε ένα μικρό, μια μικρή σπίθα, μια μικρή φλογίτσα, να διαβάσουμε, να μάθουμε περισσότερα, να προβληματιστούμε, αδερφέ, για το τι συμβαίνει, για το τι συνέβαινε, για το τι συμβαίνει και για το τι πρόκειται να συμβεί. Κύριε Καθηγητά, καλησπέρα από την Κρήτη. Μα ακούτε? Μα ακούτε καλά? Σας ακούω καλά κύριε και Καλησπέρα σα. Καλησπέρα λοιπόν από Κρήτη. Σας περιμένουμε με πολλή αγωνία και εγώ με πολλή αγωνία σας περίμενα και οι ακροατές εδώ που είχα μία συζήτηση στο ε, chat, όπως λέμε και στην ορολογία του, των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Λοιπόν, στους διαλόγους δηλαδή που κάνουμε μέσω της ιστοσελίδας του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Τι κάνετε, πώς είστε... Ε, νομίζω ότι επιβιώνω το μέσο ανδεικών Δεν είστε και ο μόνο. Όπω <laughs> όλοι, όλοι μα. Ωραία. Λοιπόν, έκανα μία μικρή εισαγωγή με ακούσατε. Ελπίζω να ήμουν έση... να Εύστοχοι αυτά που είπα, να μην είπα έτσι... Είστε και, και εύληπτοι και πλήρης και κατανοητοί απόλυτα. Ωραία, σας ευχαριστώ. Για πέστε μου λοιπόν πώς ξεκίνησε η... Καταρχήν εσείς είστε ένας άνθρωπος ε, θετικής, ε, των θετικών επιστημών. Είστε μηχανολόγος, μηχανικός, ε, ασχολείστε με τη φυσική, με τα μαθηματικά, με, τη, με τα μηχανολογικά... Πώς αρχίσατε να... να μελετάτε τον Όμηρο και να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία, να συνδέσετε δηλαδή το αντικείμενο της γνώσης σας και των σπουδών σα με τον Όμηρο και την Ιλιάδα. Πώς ξεκίνησε αυτό. δηλαδή, την ιστορία που ξεκίνησε όλο αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Πάμε πίσω στο 1980. Ωραία. Και σε μια εκδήλωση του Πανεπιστημίου Πατρών, η οποία έγινε θεσμό και κάτι σημανά, 30, 30 χρόνια μετά, το συμπόσιο ποίησης το 1980 ήταν το πρώτο συμπόσιο ποίησης όπου μεταξύ των πολλών θεμάτων που ετέθησαν εκεί πέρα προς παρουσίαση και μελέτη ήταν ποίηση και τεχνολογία και ζητήθηκε να την αναπτύξουμε ο καθηγητής του Πολυτεχνείου ο κύριος Τάσικας, ο Μακαρίτης, ο Έκτορας Πακναβάτος ο, ο ποιητή και εγώ έπρεπε λοιπόν να βρω κάτι το οποίο να συνδέει την τεχνολογία με την ποιήση που δεν υπήρχε προφανή σύνδεση και άρχισα λοιπόν να ψάχνω στο σώμα της ποιήσης να βρω κάτι σχετικό. Έπρεπε λοιπόν να πω στην Ηλιάδα και στην περιγραφή της ασπίδας του, ε, του Αχιλλέα. μην την περιγραψω τώρα μια πέντε πάλι στρώσει από ε, σκληρό μπρούντο και μια κεντρική από καθαρό χρυσό Τώρα το γιατί ήταν έτσι, αυτό βγαίνει μέσα από τη μελέτη. εν πάση περιπτώσει εκείνη που έχει σημασία, ότι εγώ με την παιδεία την οποία είχα λόγω της ε, ενασχολησής μου, της επιστημονικής ενασχολησής μου με, με τα υλικά, τα, τα, τα αεροδιαστημικά, τα οποία είναι σύνθετα υλικά και μάλιστα πολύ δηλαδή αποτελούνται από επάλλερ τρώματα διαφορετικών ιδιωτήτων, ανεγνώρισα... Μια μοντέρνα κατασκευή. Με αποτέλεσμα να οδηγηθώ στο συμπέρασμα ότι θα μπορούσε ενδεχομένω μέσα από κάποιες ε, διαδικασίες αναλυτικές να τις, ε, να διερευνήσουμε τις ιδιότητες αυτών των υλικών. Έτσι όπως περιγράφεται από τον Όμηρο. Πραγματικά ψάξαμε στην ε, λέω ψάξαμε γιατί ήταν μαζί και ο συνάδελφος, ο κ. Κωνστόπουλος, ο οποίος είναι ο διαδοχό μου στη διέθυση του, του εργαστηρίου μηχανικής. Και βρήκαμε λοιπόν πολλά πράγματα. Βρήκαμε ότι υπήρχε και μια άλλη ασπίδα με τις ίδιες, με τις ίδιες κατασκευαστικές αστροδιαγραφές, για τα αστρώματα, τελείως διαφορετικά, για ασπίδα του ΕΕΝΤΑ, η οποία δεν είχε μεταλλικά, είχε όμως και στρώματα από δέρμα. Mm -hmm. Προφανώ μια άλλη κατασκευή, η οποία όμω όπω περιγραφόταν στη συνέχεια από τη συμπεριφορά του στη μάχη, είχε τρομακτικέ αντιδιατρικέ ιδιότητε. Δεν ήταν εύκολο να, με τα μαθηματικά, το μαθηματικά τη μεθόδου, δηλαδή τη δομική ανάλυση τη εποχή εκείνη. Πήρε κάποιε δεκαετίε μέχρι ότου βρούμε ένα κατάλληλο αλγόριθμο. Οποίον, με τη μετατροπή του οποίου μπορέσαμε να κάνουμε αναλυτική προσέγγιση σε, αυτά τα, σε αυτές τις δύο κατασκευές και στη συνέχεια να κάνουμε και να τις επαληθεύσουμε και πειραματικά. Λοιπόν, το πετύχαμε αυτό. Αναλύσαμε τα συμβαίνοντα σε αυτές τις κατασκευές μέσα από κάποιες αελιστικές παραδοχές, βέβαια, ακριβώς το ήταν αυτές. Ε, δεν μπορούμε βέβαια να, τις, να, να το ξέρουμε, αλλά όμως ε, με, λογικές, με λογικές προσεγγίσεις ε, μπορούσαμε και να μετατασκευάσουμε αυτές τις, ε, τις ασπίδες. Μάλιστα. Ε, ε, τα αποτελέσματά ε. μας ήταν εκπληκτικά. Όχι μόνο βρήκαμε τους μηχανισμούς με τους οποίους κάνουν αναστολή της κρούσης, δηλαδή την κινητική ενέργεια του, του βέλους ή του δόρατος την μετατρέπουν σε θερμότητα είναι δύο ξεχωριστοί μηχανισμοί ο ένας βασίζεται στο, σε αυτό το ενδιάμεσο στρώμα χρυσού, καθαρού χρυσού ο καθαρός χρυσός είναι ένα πάρα πολύ μαλακό πράγμα το οποίο όμω έχει την ιδιότητα να προχάει ενέργεια, μηχανική και να την κάνει θερμότητα. Και επομένως στην πραγματικότητα αυτό ήταν που δούλευε ως αντιδιατρητικό στοιχείο στην ολυπόθεση. Από την άλλη μεριά η ασπίδα του Έάντα είχε 7 στρώματα τα οποία μου τριβόντουσαν μεταξύ του. τους. Εκεί η τριβή να κάνει την κινητική ενέργεια και να τη μετατρέψει σε θερμότητα. Και, και αν και έχουμε δύο διαφορετικού τρόπους με τους οποίους μετατρέπουμε την κινητική ενέργεια του του οργάνου ε, σε θερμότητα ξεκαθαρίσαμε απόλυτα τι συνέβαινε στην μία σπίδα και τι συνέβαινε στην άλλη και γιατί αυτή η θαυμαστή περιγραφή του Ομήρου μας οδηγήσε αυτά τα αποτελέσματα επιχειρήσαμε και πειραματική πραγματική επαλήθευση όχι της ασπίδας του Αχιλέα να βρούμε μια πλάκα χρυσού και να τη βάλουμε στη μέση ξέσου βγήκε κατά πολύ τη. Ε, οικονομικέ με δυνατότητε, Μπορέσαμε όμως και το κάναμε στην, στην ασύπηλα του 90. Χρησιμοποίησαμε ένα βλήμα το οποίο έφυγε από ένα αεροβόλιο που μετράγαμε με ακρίβεια την ταχύτητα γνωρίζοντας δε και τη μάζα του. Μπορέσαμε να του βάλουμε κινητική ενέργεια όση είχε ο, ο κάτοχος του ρεκόρ στο Ακόντιο του έτου 2000. Είναι πολύ. Πολύ περισσότερο από όσο χρειάζεται ε, από όσο μπορούσε να δώσει ένας πολεμιστής ας πούμε το, το 1200 π.Χ. Mm -hmm. Να σας Εμάς, τόσο, yeah. Παρά τα αυτά δούλεψε μια χαρά το πράγμα. Η ασπίδα του Αχιλέα ήταν τόσο βαριά όσο ακούμε ότι ήταν γιατί... Αυτό ήταν το επόμενο θέμα το οποίο μας ετέθη. Mm -hmm. ότι άμα βάλετε όλα αυτά τα σιδερικά επάνω θα υπάρξει ανθρώπινον ή να τα σηκώσει. Βέβαια εδώ είχαμε κάτι υπερανθρώπους έτσι. Και ο Εάντο έοντα, περαγράφεται με το δικό του τρόπο ω κυριολεκτικά υπερανθρώπους και από την άλλη μεριά και ο Αχιλέρ δεν πήγαινε πίσω. όμως στην πραγματικότητα έπρεπε να βρούμε κατά πόσον το βάρο αυτών των ε, ασπίδων ήταν κάτι που ένα ανθρώπινο πλάσμα, α πούμε, ω εξαιρετικό κοινά να μπορούσε να το σηκώσει. Ένα πρώτο υπολογισμό μα έδειξε ότι να, τουλάχιστον για την ασπίδα του Ακυλέα είναι μέσα σε δυνατότητε απόλυτα. Για την ασπίδα του Ιάντα δεν πήρε κανένα Είναι μια πανάλαφρη κατασκευή. Αλλά εν πάση περιπτώσει ε, η μελέτη αυτή συνεχίζεται. Προτιθέμεθα να εξελίξουμε ακόμα περισσότερο τον αλγόριθμο με τον οποίο εκτελέσαμε του υπολογισμού που σα ανέφερα. Και να, να βρούμε τρόπο βελτιστοποίηση των διαφόρων παραμέτρων, των διαφόρων ιδιοτήτων, αν θέλετε. Το βάρος είναι ένα από αυτά. Δηλαδή, στους υπολογείλους που κάναμε δεχτήκαμε ότι αυτά τα στρώματα έχουν πάχος. Δεν σημαίνει ότι κατά ανάγκη έπρεπε να είναι αυτά τα στρώματα. Θα κάνουμε λοιπόν μια παραμέτρη μελέτη για να δούμε κατά πόσον ε, ε, τοποθετώνται διαφορετικά πάχοι θα μα βελτιστοποιήσει το βάρο. Θα κάνει δηλαδή πολύ ελαφρύτερη την κατασκευή. Εν πάση περιπτώσει, α κάνω μια παρένθεση εδώ πέρα, η οποία δεν αναφέρεται μόνο στι ασκίδε, αναφέρεται στο, στο όλο επιστημονικό περιεχόμενο, γνωστικό περιεχόμενο, αν θέλετε, των ομιρικών εποών, ότι κάθε 10 με 20 χρόνια πρέπει να μελετάμε τα ομιρικά έπια από την αρχή. Θα ανακαλύψουμε κάθε φορά καινούργια πράγματα. Γιατί κάθε 10 με 20 χρόνια, διότι τον η επιστήμη θα έχει προχωρήσει και θα έχει τη δυνατότητα να κατανοήσει αυτά τα οποία περιέχονται μέσα στα έπειτα. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω, κύριε καθηγητά, ε, μέσα στον Όμηρο και μέσα στην Ελλάδα, πέρα από το κομμάτι αυτό που αφορά την ασπίδα του αχιλλέα. Έχουμε άλλες πληροφορίες που αφορούν σε θέματα τεχνολογίας και που μπορούν ίσως και στο μέλλον να αποτελέσουν ένα άλλο αντικείμενο μελέτης δική σας και των συναδέλφων σας. Το βιβλίο μου, η, η άγνωση τεχνολογία στον Όμηρο, έχει εκδοχθεί από τον εκδοτικό οίκο Springer σε μια διεθνή ε, έκδοση και περιέχει μέσα απίστευτα πράγματα. Ε, αν θέλετε να σας κάνω μια σύντομη περιγραφή το τι βρίσκουμε προηγουμένως όμω να σας πω ότι την ίδια κατασκευαστική ανάλυση την κάναμε για το δούριο ΥΠΟ παραδείγμα της Χάρκη δηλαδή κάτσαμε και είπαμε για να δούμε είναι δυνατόν να φτιάξουμε μια, ένα ξύλινο άλογο το οποίο χωράει μέσα 32 ανθρώπους Τόσοι προκύπτουν ότι ήταν μέσα από τι πιο ρεαλιστικέ περιγραφέ, οι οποίοι θα μείνουν μέσα τόσε μέρε, θα είναι σε θέση να φάνε, θα είναι σε θέση να κινούνται, να μην πάθουν αγκύλωση, θα είναι σε θέση να κουβαλάνουν τον οπλισμό του, και επιπλέον να μην υποψιαστεί κανένα ότι βρίσκονται εκεί μέσα. Όλα αυτά μπορέσουν και τα κάναμε. Πρέπει να αναφέρω εδώ τον κύριο Σωμάχου Ευρω από το Πανεπιστήμιο Πατρών ο οποίος ε, μέσα από τη δική μου αρχική προσέγγιση και την λεπτομερή ανάλυση και βρίσκεται μια απόλυτα ε, λογική κατασκευή μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων ε, της εποχής. Δεν είναι βέβαια υψηλή τεχνολογία όπως είναι οι ασπίδε, Είναι μια δύσκολη, βαριά, ενδιαφέρουσα κατασκευή αλλά εν πάση περιπτώσει μέσα στα όρια. Λοιπόν, ε, τώρα... Τι άλλο, τι άλλο περιέχει μέσα. Ε, περιέχει παραδείγματο χάρη αρχές της μηχανικής. Σα αναφέρω την, ε, την αρματοδρομία η οποία έγινε στα προστιμή του Αποσανόντος Πατρόκλου. Ε, όπου περιέχεται μέσα λεπτομερείς οδηγίε πώς θα τρέξουν κατά μήκος του σταδίου τα, τα άρματα και θα κάνουν στροφή 180 αμυρών για να επανέλθουν και να ολοκληρώσουν τον κύκλο του. Αυτή η στροφή των 180 αμυρών ε, σήμαινε μια τεράστια επιβάρυνση στο άρμα. Πρέπει να πηγαίνει τα να μην ανατραπεί μάλλον για μια καμπυλόγραμμη κίνηση λοιπόν τα στοιχεία της καμπυλόγραμμής της λέγεται και διαβάζεται ένα σύγχρονο βιβλίο φυσικής άλλο πράγμα ο ερπισμός στο ξύλο ο ερπισμός είναι όταν μια κατασκευή παραμορφώνεται σταθερό και παραμορφώνεται με τον χρόνο λοιπόν έχουμε την ε, τον τηλέμαχο ο οποίος πηγαίνει στην Σπάρτη να πάρει η δύση τι απέγινε ο πατέρας μας περιγράφει λοιπόν εκεί πέρα ο Όμηρος πως το άρμα του το σηχώσαν και το ακουμπήσαν στον τοίχο με τους ε, τροχούς στον αέρα διότι διαφορετικά οι τροχείς θα γινούνταν οκτάρι θα γινούνταν, γινούνταν ελλειπτικοί πράγμα το οποίο συμβαίνει παράδειγμα τους να πούμε σε βαριές άμαξε οι οποίε μένουν με το φορτίο εκεί πάνω και ο καθηγητής Κόρντον από το πανεπιστήμιο του Ρέντιν, σε ένα βιβλίο του αναφέρει χαρακτηριστικά της άμαξης της βασιλικής οικογένεια, οι οποίε μένουν φορτωμένες πάνω στους τροχούς τους και οι τροχοί παραμορφώνονται με αποτέλεσμα οι επιβαίνοντες εκεί πέρα να παθαίνουν ένα αστεία αλλά εν πάση εντός αυτά να δευτερεύοντα τα πράγματα εκείνο το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία είναι η άλλη πλευρά των πραγμάτων όπου ένας συνάδελφός μου ο καθηγητής ε, Γιώργος Βατίστα ε, από τον Καναδά ε, έκατσε και ανέλυσε τις οδηγίες της Κύρκης προς τον Οδυσσέα όσο θα περάσει μέσα από τη σκύλα και τη Χάρη. Χωρί να το ρουφίξει ο υδροστρόβιλο, ο οποίο βρισκόταν μεταξύ των δύο. Αυτή η περιγραφή είναι συγκλονιστική. Ο Γιώργο Σοβατή, τη έκανε και κανένα, ότι κάναμε και εμεί, δηλαδή, ε, ε, μαθηματική ανάλυση που κάνουμε κάναμε εμεί για τη στερεά κατασκευή, αυτή στην έκανε για την υδροδυναμική και επαλήθευσε ακριβώ πώ θα έπρεπε να κάνει. Όπω τελικώ έκανε ο Οδησία και πέρασε, που του λέει: Θα πα στον έξω-έξω κύκλο του Στροβίλου, θα περάσει πεντά από τη σκύλα, θα σου φάει έξι άντρε. Αλλά δεν πειράζει. Καλύτερα να χάσει έξι άντρε παρά να πάτε όλοι να βουλιάξετε στο κέντρο. Το σπουδαιότερο δεν είναι αυτό. Το σπουδαιότερο είναι ότι αυτέ οι οδηγίε εφαρμόζονται σε ένα διαστημόπλαιο, το οποίο θέλει να βγει από το, ε, από το ηλιακό μα σύστημα. Τι κάνει, μπαίνει σε τροχιά γύρω από το Δία, ο οποίο έχει τεράστια βαρύτητα, όπως ξέρετε. Ε, η βαρύτητα το επιταχύνει μέχρι όταν αποκτάει την πρέπουσα ταχύτητα για να μπορεί να προσπαστεί και να φύγει προς τα έξω. Την ταχύτητα εκείνη η οποία το επιτρέπει να βγει από το υγειακό μα σύστημα. Αυτές λοιπόν οι, οι αρχές περιγράφονται πολύ πελεπτωμεριακά και πάρα πολύ κατανοητά σε όλα αυτά. Επαναλαμβάνω σε βαθμό που μας επέτρεψε εγώ από τη μια μεριά και ο Γιώργος Βατήθης από την άλλη να βρούμε αναλυτικέ λύσεις σε αυτά τα οποία περιγράφονται μέσα στον Όμιο. Αυτό που yeah. καταλαβαίνω από όλα αυτά που μου λέτε κύριε καθηγητά είναι ότι τελικά τα αρχαία μας κείμενα με αφορμή τώρα την Ηλιάδα που εσείς μελετάτε διεξόδικα ε, Η Αρχαία Ελλάδα είναι μια μοναδική πηγή γνώσης και έμπνευσης που τελικά αποδεικνύεται αστήρευτη. Θέλω να πω ότι 20 χρόνια τώρα εσείς μελετάτε ένα θέμα αποκλειστικό όπως είναι αυτό της ασπίδας του Αχιλέα. Ακόμα δεν έχετε ολοκληρώσει αν θέλετε στο 100% την έρευνά σας και υπάρχουν ακόμα και άλλα τόσα και άλλα τόσα θέματα που μπορούν να πάρουν τη σειρά τους και να μελετηθούν. Α, ναι. Αν μου επιτρέψετε, να πω μερικά πράγματα ακόμα. Βέβαια. Υπάρχει ένα όπως, όπως είπαμε ότι για την, το ίδιο το αντικείμενο της, των ΕΠΟΝ, δηλαδή την πολιουργία της τρία και τι σχετικέ μάχε, υπήρχε ένα κεντρικό ήρωας, ο Αχιλέας. Για το τεχνολογικό κομμάτι υπάρχει εδώ ένας κεντρικός ήρωας, ο Ήφιστος ο οποίο είναι μια τρομακτική μορφή. Εάν πάρετε και διαβάσετε τα λεγόμενα υφεστότευκτα, δηλαδή τι κατασκευέ τι οποίε έφερε σε πέρα ο ύφεστο, μένει κανεί κατάπληκτο. Και συνεχίστηκε βέβαια αυτό και μετά την, τη ρωμαϊκή εποχή και τέτοια, αλλά α μείνουμε εμεί στα δικά μας, δεν χρειάζεται να ρωμαϊκή εποχή, όπου έχουν προσθέσει πολλά άλλα. Στον βουλκάν, έτσι λέγεται στα λατινικά ο ύφεστο. Αλλά μπορώ να σα ότι ο Ήφηστος είχε ένα εργαστήρι εκεί που όπως αναφέρατε πήγε η Θέτης να τον παρακαλέσει να φτιάξει μια σκήδα για το γιώτος, μια πανοπλία για το γιώτος. Ήταν δύο χρυσά κορίτσια, τα οποία παρόλο που δεν ήταν, ήταν ακατασκευερεμένα από χρυσό είχαν απόλυτη γνώση και απόλυτο νου. Βοηθούσαν τον, ακόμα και το βοηθούσαν και να με, μετακινηθεί, γιατί ήταν ο καρυμμένος και ο κουτσός. Και επιπλέον τον βοηθούσαν σε όλα του τα έργα. Ε, αναφέρεται μέσα, αναφέρονται κάποιοι τρίποδες, οι οποίοι πηγαίνανε και σερβίραν τους θεούς. Όχι στο εργαστήριο, άλλο. Ε, το εργαστήριο ήταν όλο αυτοματοποιημένο. Είχε φυσούνε οι οποίε συνδύνανε και τη τον αέρα σε συγκεκριμένα σημεία όπως επιθυμούσε ο Θεός, ο το δηλαδή. Και πέραν του εργαστηρίου, οι περίφημες οι παγίδες του εκδικήσει τη μάνα του την Ήρα, διότι τον πέταξε από τον Όλυμπο, και κάποτε σε μια συγκέντρωση των Θεών την έβαλε να κάτσει σε μια καρύκλα και την λίδωσε σε απάνω. <laughs> Κάτσαμε και αναλύσαμε πώ μπορούσε να γίνει αυτό. Και η επόμενη παγίδα την οποία έκανε ήταν όταν έπρεπε του δύο παράνομου αριστερέ, δηλαδή την Αφροδίκη και τον Άρη, που το κρεβάει τελειωμένο όταν πέσει και δεύτερο άτομο μέσα, να βγουν αόρατε ίνε και να του παγιδεύσουν. Πράγματα το που εκεί έκανε. Τώρα από εκεί και πάμε στα ρομπότ. Πολύ σωστά αναφέρατε ότι ο ίδιος ο Ισάκας Σίμωφ, ο μεγάλος της επιστημονικής φαντασίας, ο οποίος εργάστηκε για τα ρομπότ παρακολύνως, όπου μια φαντασία λέγεται από μια ρεαλιστική βάση. Δηλαδή για να έχουμε, να μπορούμε να συμβιώσουμε με τα ρομπότ, ποιου νόμου πρέπει να ακολουθούμε. Οι περίφημοι τρεις νόμοι τη ρομποτικής. Εάν δεν ακολουθούμε αυτού του νόμου, τα ρεμπότ θα γίνουν επικίνδυνα. Προφανώ επειδή δεν ακολουθούμε αυτού του νόμου, η τεχνητή νοημοσύνη θα καταλήξει να είναι πάρα πολύ επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Πολύ μεγάλη και ο Στίβεν Χόκλιν και αυτοί έχουν προειδοποιήσει πόσο εύκολα μπορεί να φύγει αυτή η, η τεχνολογία, να φύγει από τα χέρια μα, να αποκτήσει αυτονομία και τελικά να στραφεί ενάντια στον άνθρωπο να τον, το δούλιο που τον αναφέραμε ας αναφέρω και τα πλοία των Θεάκων τα οποία είναι το Acronauton τις, ε, δεν μιλάμε πλέον για... μιλάμε για πλοία drones δηλαδή που έχουν αυτονομία τους λέει τι θέλεις να κάνω και πάνω και το κάνω μπορεί και πάνω πρωτοβουλίε, κλπ λέει ο, ο Αλκίνος στον Οδυσσέα σε βάλουμε μέσα στα πλοία μας τα οποία δεν έχουν ούτε πλήρωμα, ούτε καπετάνιο ούτε τίποτα. Θα σε πάνε εκεί που θέλεις για να φεύγουν και θα γυρίσουν πίσω μόνα. Λοιπόν, ε, έχει φόβορο ενδιαφέροντα να αναλύσουμε περισσότερο. Το αν πράγματι υπήρξαν αυτά τα ρομπότ ή ε, πρόκειται απλά για επίτηκη σύλληψη. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα. Δεν έχουν βρεθεί αρχαιολογικά ευρήματα που να το στηρίζουμε. Πάνω απ' όλα δεν έχει αποδειχθεί ή δεν έχει βρεθεί να υπήρχαν έργομηχανές τη εποχή εκείνης, τι εννοώ έργομηχανές δηλαδή να παίρνουν εφαρμότητα και να την κάνουν έργο μηχανικό έργο mm -hmm. επομένως δεν ξέρουμε από πού παίρνανε τις, ε, την ενέργεια που χρειαζόταν για όλα αυτά τα φοβερά πράγματα <Συλίου> που περιγράφονται στον όμιλο το πιθανότερο είναι ότι ήταν πραγματικά μια, μια ποιητική σύλληψη Προσοχή όμω. Και έτσι δεν χάνει την αξία του. Μία τρομακτική ιδιότητα του ανθρωπίνου όντω είναι ότι έτσι και του βάλεις κάτι στο μυαλό του μέσα αργά ή γύρω θα το φτιάξει. Το ότι σε εκείνη τη μακρινή εποχή του 700 π.Χ. βρέθηκε κάποιος ο οποίος συνειδητοποίησε τη σημασία των ρομπότ. Καθώς και όλων των άλλων τεχνολογικών επιτευγμάτων, αυτό είναι κάτι το οποίο περιοδεκτικά πιστεύω ότι προδιέγραψε την πορεία των πραγμάτων που κάποια στιγμή και Μάλιστα. Ωραία. Από ό,τι καταλαβαίνω λοιπόν, ε, μπορούμε να πούμε ότι ο Όμηρος μέσα από όλες αυτές τις περιγραφέ που δίνει, κυρίως οι τεχνολογικές, αυτές, δηλαδή, αυτά τα στοιχεία που για εσάς αποτελούν το εφαλτήριο για να κάνετε περαιτέρω έρευνες, μπορούμε να τον χαρακτηρίσουμε σαν έναν Ισακ ασήμοφ εποχής, Θέλω να πω ότι ήταν το μυαλό του τόσο σπουδαίο και τόσο δυνατό ώστε να, να γράφει ένα ε, έπος επιστημονικής φαντασίας κατά κάποιο τρόπο ή πιστεύετε ότι τελικά εκείνες τις εποχές είχαμε τεχνολογία, η οποία, υπήρξε τεχνολογία η οποία ήταν πήρεξε τεχνολογία γνωστή και στον όμηρο; Εντάξει, νομίζω ότι πρέπει να σιωπίσω. Είμαστε μπροστά σε ένα θαύμα, κύριε Λεφηγά. Δεν ξέρω πόσο καιρό θα μας πάρει να καταλάβουμε πέραν της ε, των γνωστών ομυρικών λεγόμενων προβλημάτων. Δηλαδή, ε, εν πάση περιπτώσει, τι ήταν ο Όμηρος. Υπήρξε πραγματικά ο Όμηρος. Ή ήταν μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι μαζέψαν στοιχεία από τις περιγραφέ όλων των εποχών. Και τι κατασκευάσανε αυτό το πράγμα. Φαίνεται όμω τελικά ότι υπήρξε όνειρο. Από εκεί και έπειτα όμω, πώ μπόρεσε να φτάσει σε τέτοιο σημείο, οι περιγραφέ είναι συγκλονιστικέ. Φτάνουν μέχρι λεπτομεριών που δεν μπορεί να Και κυριολεκτικά έτσι δεν διστάζουν δε να πω ότι, ότι πρόκειται για ένα σάββαρο. Κάποτε θα καταλάβουν πώ ακριβώ γίνανε ένα αυτά, αν, αν ποτέ καταλάβουν. Πολύ ωραία. Ε, θα επανέλθω λοιπόν στην ερώτηση που έκανα νωρίτερα. Ε, αστήρευτη πηγή γνώσης και έμπνευσης ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός, για να επεκτείνουμε λίγο και τη συζήτησή μας. Παραμένει. Ε, πώς μπορούμε λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία, όλη αυτή τη γνώση και όλη αυτή την έμπνευση, οι σύγχρονοι Έλληνε να την εκμεταλλευτούμε. Και αν θέλετε, την εκμεταλλευόμαστε τελικά όσο θα έπρεπε ή όχι. Κοιτάξτε, εδώ θα εκφράσω μάλλον την απογοήτευσή μου. Όποιο μιλάει για τον, ελληνικό, τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, ε, τώρα να το πω έτσι, θεωρείται ακροδεξιό, θεωρείται ρατσιστή, θεωρείται χίλια δύο πράγματα. Όταν βλέπω λαού, σα ξεκινήσω από τα γειτονικά μα κόπια. Πάνε να μα κλέψουν ένα κομμάτι τη ιστορία μα για να, για να αποκτήσουν υπόσταση. Και δεν είναι μόνο αυτή, και άλλοι λέει Μπορώ να σα πω, α ότι είχα δει ένα περιοδικό, α πούμε, της Νοτιού Αφρικής εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όταν ήμουν στο Λονδίνο, το οποίο προσπαθούσε να εξυμνήσει τα αφρικάν. Τα αφρικάν στην Ολλανδικά τη κουζίνα, και ήταν την, η λευκή μειοψηφία η οποία κυριαρχούσε σε εκείνο το ρατσιστικό κράτος την εποχή εκείνη. Έλεγε λοιπόν ότι στα Αφρικάνους αυτό το διαμάντι μεταξύ των νεότερων ε, ευρωπαϊκών γλωσσών έχουν γραφτεί 20.000 κείμενα και εγώ έξω να γελάω και να λέω μας τα ελληνικά γράφουν 20.000 κείμενα το λεπτό εσεί έχετε παράδοση λέμε δεν έχουμε η αγωνία ενός λαού που δεν έχει παράδοση να φτιάξει να έχει δηλαδή μέσα από την, την ιστορία του, μέσα από τη γλώσσα του, να ξέρει ότι τον συνδέει μια ιστορία δημιουργίας, μια ιστορία επιτευγμάτων, μια ιστορία ενός, στην περίπτωσή μας, ενός μοναδικού πλήση, ενός μοναδικού πολιτισμού. Κα, κάπου διάβασα τα, αυτές τις μέρες, κάποιοι από τους μεγάλους ε, λόγια μεγάλων ανδρών, ότι αν ο ελληνικός πολιτισμός δεν είχε εξαφανιστεί, ο πλανήτης δεν θα έχει τα προβλήματα που έχει σήμερα. Και πραγματικά έτσι είναι. Διότι είχαν μια μοναδική ικανότητα και, και ορθή σκέψης και αγάπη προς τη φύση, αγάπη προς το περιβάλλον την οποία την ξεπροστούν σκύριε η θρησκεία έτσι. Όταν, όταν λέγανε, α πούμε, ότι ο Αχελός έχει κατοικία ενός θεός εκεί μέσα, σημαίνει ότι από σεβασμό προ τον Θεό αυτόν δεν έπρεπε να στήξουν τον ποταμό, να τον μολύνουν. Ή μέσα στο αντίστοιχο δάσος κατοικούσε κάποιο πνεύμα, από σεβασμό, στο πνεύμα δεν έπρεπε να πει να κάνουν υλοτομία Ή να οι πράγματα θα μπορούσαν να του βγάλουν φωτιάξιλο, βοηκά και τέτοια. Και αυτό φοβούμαι ότι έχει παρεξηθεί πάρα πολύ από όσου ισχυρίζονται ότι η αρχαία ήταν ιδεολολάτρε. Δεν ήταν ιδεολολάτρε. Ήξερα να τη φύση. Εάν ο σημερινό άνθρωπο δεν μάθει ότι πρέπει να σέβεται τη φύση, πόσο μα δίνουν προθεσμία ω το 2030. Και μετά θα ξεπεράσουμε τον, τον 1,5 βαθμό που μα απομένει στην υπερθάρμανση του περιβάλλοντο και θα επέλθει αρμαγεδόν. Αυτό λοιπόν να το περιμένουμε. Οι σύγχρονε μονοϊθαϊστικέ ε, θρησκείε έχουν. Ε... Κάνει ζημιά σε όλη αυτή την ιστορία, στο να εξελίσσεται ο άνθρωπο, στο να παίρνει στοιχεία από τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και να τα γνώση και να την εφαρμόζει σήμερα. Νομίζω ότι η επίδρασή του δεν τελείωσε τη γη. Δεν θα μπορούσε ο παραδείγματος κάνει σήμερα η εκκλησία, η δικιά μας, να παρέμβει δυναμικά στο θέμα του περιβάλλοντα. Α πω και παραδοσυντικά, δεν θα μπορούσε να παρέμβει δυναμικά στο θέμα το, ε, το δημογραφικό το οποίο έχουμε. Εγώ αυτά θέλω να ακούσω, όπω θέλω να τα ακούσω και από τις κυβερνήσεις, έτσι. Δηλαδή ενδεχομένω η διακυβέρνηση του Τραμπ, ο οποίος αγνοεί πλέον, ε, πώς το λένε, αναφανδών, όλες τις προβλέψεις, τις, τις προειδοποιήσεις για το προβλήμα του περιβάλλον θα είναι καταστροφική. Λοιπόν πρέπει δεν να πω ότι ε, επανέρχομαι στο τι γίνεται στην Ελλάδα με τέτοια παράδοση αντί να κοιτάμε να υποφεληθούμε από αυτά τα λίγα πράγματα που έχουν οι διασωθεί, τα λιδωρούμε πολεμάμε να τα ξεπεράσουμε εγώ δεν διδάσκουμε τα αρχαία ναι, Μην καλά ε, διδασκόντουσαν ωραία τα αρχαία όχι δεν διδασκόντουσαν ωραία Πραγματικά διδασκότητα, εγώ στην εποχή μου, όπου βεβαίως μάθαμε πάρα πολύ καλά αρχαία ελληνικά. Εγώ στην Κέρκυρα, στο Λίκιο που ήμουνα, μάθαμε πολύ καλά αρχαία ελληνικά, όπως και λατινικά και όπω όλα τα άλλα. Και, μα, και χρησιμοποιούσαμε και βεβαίως και το πολιτονικό. Και δεν χάσαμε τίποτα από τη ζωή μας, επειδή χρησιμοποιούσαμε πολιτονικό. Αυτό το θέμα να μην επιβαρύνουμε τους νέους και του κουράζουμε, Άμα δεν κουραστείς όταν είσαι νέος για να μάθεις και να μπορέσει να προαγάγει τον εαυτό σου και το περιβάλλον σου τότε πότε θα το κάνεις Μάλιστα. Εν πάση το θέμα τη γλώσσα είναι πελώριο και πρέπει να το δούμε Προσωπικά έχω κάποιες απόψεις για τη γλώσσα Δεν ξέρω να μας παίρνει ο χρόνος να σας πω Βεβαίως το που μας παίρνει ο χρόνος και ήταν το επόμενο θέμα μου Ήδη, ε, Θέλω ναι. να πω ότι πρόσφατα ανακοινώθηκε ε, ότι καταργούνται τα λατινικά ότι είναι μια γλώσσα η οποία δεν χρειάζεται να μαθαίνουν τα παιδιά που ακολουθούν την, τις θεωρητικές επιστήμες αφενός παλιότερα είχαμε και δηλώσεις πολιτευτών που λέγαν ότι τα αρχαία ελληνικά είναι μια νεκρή γλώσσα Τι Μάλιστα. απαντάμε σε όλα αυτά ως... Λοιπόν το, το ότι μια γλώσσα είναι νεκρή επειδή δεν ομιλείται στην μορφή εκείνη είναι ένα τεράστιο ψέμα δεν λέω ούτε λάθος ούτε ανακρίβεια χρησιμοποιώ τον όρο ψέμα ο οποίος ενέχει σκοπιμότητα μέσα διότι όταν η ελληνική γλώσσα είναι πηγή έμπνευσης όταν οι λέξεις χρησιμοποιούνται διεθνώς και λέγαμε ότι οι ξένοι πάνε και βαστίζουν με ελληνικές λέξεις τα επιτεύουμε του τα επιστημονικά και μετά πρέπει να τα ξαναμεταφράζουμε στα ελληνικά και να τα φέρουμε μέσα και σε πολλέ περιπτώσει σε πολλές περιπτώσεις, ότι δεν είχε καθόλου εύκολο έτσι Βεβαίω οι άνθρωποι είναι αυτοί που οποίοι είχαν την επιτυχία αυτοί, αυτοί γέννησαν το μωρό είχαν και το δικαίωμα να το βαφτίσουν όπως θέλουν εμείς που δεν παράγουμε ανάλογα πράγματα γιατί να μην έχουμε την κυριότητα της γλώσσας μας και πρέπει να σα πω ότι βάσει μια μελέτη, στην οποία διατύπωσα τώρα πρόσφατα, ε, μέσα από μια, έναν ορισμό, τον οποίο δίνει η ΝΑΣΑ, ότι ζωντανό είναι ο οργανισμό, ο οποίο εξελίσσεται σύμφωνα με τη φυσική επιλογή, με δαρβίνιο τρόπο. Βέβαια η Εκκλησία μπορεί απορρίπτει το δαρβίνιο πέρα για πέρα, αλλά εν πάση περιπτώσει κακό του κεφαλιού τη, διότι αυτό είναι, είναι μια αρχή, η οποία ισχύει εκ των πραγμάτων, είτε το θέλει Εκκλησία το δεν το θέλει. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι η γλώσσα είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Γιατί όπως ένας ζωντανός οργανισμός που τον οποίο γεννάει φύση κάποια στιγμή εάν μεν είναι αρκετά ισχυρός, όχι ισχυρός, δηλαδή το, ο αγγλικό όρος είναι survival of the fittest, ποιος είναι πλέον fit, πως λέμε fitness κέντρο mm -hmm. για τη γυμναστική και τέτοια, πλέον ΦΥΤ είναι ο οργανισμός ο οποίος κάνει βέλτιστη χρησιμοποίηση ή αξιοποίηση της ενέργειας την οποία διαθέτει. Γιατί ένα χοντρός δεν είναι ΦΥΤ. Γιατί τρώει πολλή ενέργεια για να βγει μια σκάλα. Αυτή είναι η ενέργεια που μπορεί να χρησιμοποιήσει κάτι άλλο. Ένας οργανισμός ο οποίος δεν είναι ΦΥΤ δεν θα επιβιώσει. Mm -hmm. Το ίδιο συμβαίνει και με τη γλώσσα. Είμαστε εμεί μια παρέα που βγαίνουμε κάθε Σαββάτο και, και τα σπάμε. Λέμε τα καλαμπούρια μας, πειραζόμαστε και κάποιος πετάει ένα παρατσούκλι. Μια καινούρια λέξη. Αυτή την καινούρια λέξη την προβάλλουμε στην κοινωνία. Εάν η κοινωνία την αποδεχτεί, διότι καλύπτει και δικές της ανάγκες, τότε ενσωματώνεται γλώσσα. Με τον ορισμό λοιπόν αυτών η γλώσσα είναι ο ζωντανός οργανισμός ο οποίος εξελίσσεται κανονικά αποκτάει καινούργιες λέξεις παρένθεση για πέστε μου για να, για να κουβαλάει τόσα εκατομμύρια λέξεις η ελληνική γλώσσα για σκεφτείτε τι γνώση και τι εμπειρία κουβαλάει μαζί τους. χιλιάδων ετών έτσι και όλα αυτά έχουν σωματωθεί μέσα στη γλώσσα. Και με το, με το να πω εγώ, μια, ένα σκοτεινό, μια σκοτεινή νύχτα στη μία και μισή τη νύχτα καταργώ το πολιτονικό ανεφετέρας, την ώρα που όλοι νηστάδανε στη Βουλή και δεν ξέρετε τι τους γίνεται. Mm. Και mm. απλά βρήκαμε ότι στοιχίζει λιγότερο το, στους εκδοτικού οργανισμού το μονοτονικό από το πολιτονικό, η εκτίμωση δηλαδή, που σήμερα πια του τους υπολογιστές που δεν το τέτοιο θέμα δεν ντύθεται. Αλλά ήταν μια περιστασιακή ανάγκη της εποχής εκείνης. Πολύ το θέλαμε. Όμως οι λέξεις χωρίς τα, τα, τα, τις, ε, τα σημεία του πολιτονικού έχουν χάσει σε πάρα πολλέ περιπτώσεις τη σημασία. Και να σας πω και κάτι άλλο. Από τη δική μου εμπειρία, με το που εφαρμόστηκε το πολιτονικό το το μονοτονικό, δεν είχα λέξεις να επικοινωνήσω με τους φοιτητές μου. Το πιστεύετε αυτό? Ε, δεν όχι, δε μου είναι, δε, δε μου είναι ε, κατανόητο ιδιαίτερα αυτό. Γιατί το λέτε, πώς έγινε αυτό. Δεν προκύπτει άμεσα, δεν συνδέεται. Δεν είχα λέξεις. Να σας πω και ένα παράδειγμα. Εγώ δεν είχα μηχανική. Στο μάθημα λοιπόν περί τρι, της τριβής, ε, λέω και αυτό ονομάζεται τριβίο ολίσθηση ξέρετε τι είναι ολίσθηση η τάξη έμεινε τα ματάκια τους είναι ανέκφραστα. λέω παιδιά υπάρχει κάποιος που δεν ξέρει τι σημαίνει ολίσθηση λέξη παιδιά υπάρχει κάποιος που ξέρει τι σημαίνει ολίσθηση μου σηκώσαν το χέρι τρει. Και μιλάμε τώρα πολλά χρόνια πίσω, έτσι. Η κατάσταση θα χειροτερέψει πολύ περισσότερο. Αυτή η λεξιπενία, δηλαδή αντί να επωφεληθούμε από την εμπειρία των προγόνων μα, οι οποίοι πάνε πίσω πόσο, 3.000-4.000 χρόνια και παραπάνω, αντί να επωφεληθούμε από όλα αυτά, κοίτανε να τα συναντήσουν. Γιατί δηλαδή, το παιδί πρέπει να έχει χρόνο να πάει και να πει τον καφέ, α το... Το εσπρέσο του, Αυτή πρέπει να μάσει να πάει να κάνει και έρωτα. Λείς και το ένα είναι προϋπόθεση για το άλλο. Τέλο πάνω. Σας παραπείρω στο μονόλογο. παίστε και εσείς <χε>, Όχι. Απλά ξέρετε τώρα τι, τι συμβαίνει. Σήμερα είχα μία συνάντηση με το, με το δάσκαλο της κόρης μου. Φώναξε τους γονείς. Ε, για να το συνημερώσει για το πώς πάνε τα παιδιά κτλ. Μιλούσαμε λοιπόν για την αντιγραφή και για το πόσο σημαντική και αν είναι σημαντική η αντιγραφή. Μου είπε, μας είπε ότι στην έκτη τάξη δεν είναι ε, ιδιαίτερα σημαντική. Κανονικά τα παιδιά πρέπει να ξέρουν σωστή ορθογραφία, να έχουν ένα πλούσιο λεξιλόγιο κτλ. Αλλά, μου λέει, δεν έχουν μπει και οι στη ζωή μας τουλάχιστον στο εκπαιδευτικό σύστημα, έτσι όπως άπρεπε να μπουν. Αν λοιπόν ένα παιδί μου γράψει αντιγραφή στον υπολογιστή, το εκτυπώσει το χαρτάκι, το κόψει γύρω-γύρω και μου το κολλήσει στο τετράδιο της αντιγραφής, εγώ είμαι καλυμμένος και δεν μπορώ να πω κάτι. Nice. Ε, και μάλιστα μιλώντας στο πρωί σα είπα χαρακτηριστικά στα βιβλία τη γλώσσα στα σχολεία στο δημοτικό, έχουμε δει... Ε, απίστευτα διαμάντια πια να διδάσκονται στα παιδιά. Χαρακτηριστικά σας ενημέρωσα για το ύπαρ, το ύπαρ ε, του, του ύπαρ. Σας ενημέρωσα για το όρος, το βουνό, τα όρη των ορών. Ε, λάθη, λάθη τα οποία δεν ξέρω αν γίνονται εσκεμένα... Η αν. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να καταλάβω αν υπάρχει κάποιο σχέδιο πίσω από όλα αυτά. Και αν υπάρχει, να μπαίνουμε ξαφνικά σε μια ιστορία α πούμε συνομωσία για το αν πρέπει να διαλυθεί ή όχι η γλώσσα, η ελληνική. Ποια είναι η γνώμη σα για όλο αυτό, Γιατί ακούγονται πολλά σενάρια, Αν θέλετε, για το, για το γιατί συμβαίνει αυτό με την ελληνική γλώσσα. Και αποδομείται έτσι, με αυτόν τον τρόπο που αποδομείται, ξεκινώντας από, τη, από το μονοτονικό και το πολυτονικό και φτάνοντας πια να διδάσκονται τα παιδιά, το τρένο με ε το αυγό με β, ε, και σιγά σιγά να υπάρχουν απόψεις για το ότι πρέπει να καταργηθούν τα ω πρέπει να καταργηθούν τα, ε, τα η, να υπάρχει ένα Ι, ας πούμε, να μην υπάρχει η, η, τα ε γ Ποια είναι η γνώμη σα για όλο αυτό, Υπάρχει συνομοσία πάμε... πίσω από αυτή την ιστορία, Να πάμε στην έννοια της ζωντανή γλώσσας. του ζωντανού οργανισμού. Τι γίνεται με ένα ζωντανό οργανισμό όταν του αλλάζουμε την ουσία του, δηλαδή το, το γενετικό του ορισμό. Παράγονται μεταλλαγμένα προϊόντα. Τα μεταλλαγμένα προϊόντα των οποίων τη συμπεριφορά δεν γνωρίζουμε έτσι και μπούν στην τροφική αλυσίδα μπορεί να οδηγήσουν στη δημιουργία νέων ασθενειών νέων ιών, νέων μικροβίων βακτηριδίων τα οποία θα μπορούμε να τα ελέγξουμε το ίδιο γίνεται και με τη γλώσσα όταν κάνουμε τεχνητές παρεμβάσει στη γλώσσα έχουμε ένα καταστροφικό αποτέλεσμα και ποιο είναι αυτό το καταστροφικό αποτέλεσμα το ότι πλέον θα καταθεί προβληματική η επικοινωνία μέσα στο λαό και πότε θέλουμε να καταστεί προβληματική θέλουμε προσέξτε έμεσα, έμμεσα έρχομαι να αποδεχτώ τη θεωρία της συνωμοσίας που αυτά πότε θέλουμε ο λαός να μην μπορεί να επικοινωνεί ελεύθερα τα είπε ο καημένος ο Orwell, τα είπε στο 1984 μειώνω τις λέξεις γιατί δεν χρειάζεται να υπάρχουν λέξεις, ελευθερία, δημοκρατία. Δεν πρέπει να έχει, να έχει τη δυνατότητα ο λαός να περιγράψει αυτές τις αισθανίες. Διότι αν μπορεί να τις περιγράψει θα τη διεκδικήσει στις αισθανίες. Και εμείς δεν το θέλουμε αυτό. Λοιπόν, και το αποτέλεσμα ποιο είναι. Ένα πανάρχιο φαινόμενο, έτσι, η εξαφάνιση των ειδών. Σήμερα έχουμε λόγω της ε, κλιματικής αλλαγής έχουμε ένα σημαντικό αριθμό ειδών τα οποία καταστρέφονται, εξαφανίζονται κάθε χρόνο. Το ίδιο γίνεται και με τις γλώσσες. Υπάρχουν ακόμα επιβιώνει γύρω στις 5.000 γλώσσες. Εξαφανίζονται κατά εκατοντάδε. Τελικά θα μείνει μία γλώσσα παγκοσμιοποιημένη. Πιθανότατα η Αγγλικοί. Δεν είναι η πρώτη φορά που το φαινόμενο αυτό έχει παρουσιαστεί. Η, η Λατινική ως γλώσσα της Ρετανικής αυτοκρατορία έχει εξαφανίσει ένας όρος Τα ετρουστικά, τα γαλατικά, ε, ένας όρος τέτοια. Λοιπόν, οι γλώσσε εξαφανίζονται. Δεν θέλουν πολύ. Είναι ευαίσθητα όντα. Εάν δηλαδή το περιβάλλον του είναι τέτοιο, δεν του επιτρέπει να επιβιώσουν, απλά εξαφανίζονται. Και μαζί τους εξαφανίζεται όλος ο πλούτος και η γνώση την οποία κουβαλάνε μαζί του. Η ελληνική γλώσσα πιστεύετε ότι μπορεί να εξαφανιστεί? Ποιο, Η ελληνική γλώσσα πιστεύετε ότι μπορεί να εξαφανιστεί? Κοιτάξτε, γι' αυτό έχουν πέσει όλοι με τα μανίες του, διότι είναι δύσκολο να εξαφανιστεί. Είναι δύσκολο, είναι δυνατή γλώσσα. Έχει τεράστια, τεράστια, πιθανό, ε, τεράστια στοιχεία επιβίωση μέσα. Αλλά μπορείτε να μου πείτε ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, τι θα γίνει σε 50 χρόνια, Δεν θα υπάρχουν Έλληνε ενδεχομένω, έτσι. Λοιπόν, α, από εκεί και έπειτα, όλοι όσοι πάνε κάπου έξω, διότι αυτέ οι γλώσσε, οι δυνατέ γλώσσε, α πούμε οι γλώσσε, επιβάλλονται είτε δια τη βία, η ως επιλογή των ατόμων που θέλουν να επιβιώσουν και να αναδειχθούν μέσα σε ένα περιβάλλον. Δηλαδή στην Αμερική άμα πάτε και δεν μιλάτε, Αγγλ... μιλάτε αμερικάνικα-αγγλικά, τότε δεν είναι και πολύ σοβαρά τις πιθανότητε σα να επιβιώσετε. Και αν δεν πάτε και στην Πρωτεσταντική Εκκλησία, ακόμα λιγότερο. Μιλάω για τη βάση παραδειγμάτων τα οποία τα γνωρίζω, έτσι. Mm -hmm. Να σας ρωτήσω πώς... Όταν... Ναι, όταν, όταν ένας πολύ καλός συνάδελφος, δυστυχώς, ε, μακαρίτης τώρα, ε, ο οποίος τον ενδιαφε... ενδιαφερόνται να, να, να ψάχνει τα πράγματα. Για πάει στην Αμερική, λαμπρός μηχανικός, λαμπρός επιστήμον, του άνθρωπο. Τον είχαν φάει έλεγχηση μία φορά στην πρωτεστατική εκκλησία να δεις τη ώρα που είναι. Και είπε και αυτό εντάξει, πάω μία φορά. Την άλλη μέρα όλο το εργοστάσιο σταματάγανε και του δίνανε συγχαρητήρια. Λοιπόν, το ίδιο συμβαίνει και με τη γλώσσα. Μάλιστα όταν συζητάγαμε ας πούμε σε ένα περιβάλλον αγγλόφωνο, επειδή εγώ λόγω της... Τη καταγωγή μου, αν θέλετε, το, το accent που έχω είναι βρετανικό περισσότερο, <χε> και ο άλλο μου το έλεγα. Τι γλώσσα είναι αυτή, στην Αμερική δεν θα μπορούσε να επιβιώσει. Και ακόμα και οι Άγγλοι, οι οποίοι πηγαίνουν στην Αμερική, αναγκάζονται να μιλήσουν με το, με το accent το αμερικάνικο. Λοιπόν, εάν εμεί οι ίδιοι δεν πάρουμε τα μέτρα που μα για να επιβιώσουμε πρώτον εμείς, δημογραφικό πρόβλημα, δεν μπορεί τα μορουδιακά να έχουν ΦΥΠΙΑ ε, ε, 24% πώς θα κάνει ένα ζευγάρι παιδιά. Και αυτά που έχει κάνει σηκώνεται και φεύγουν. Και αυτοί θα μείνουν το όνειρο ότι ανήκανε σε μια ένδοξη χώρα, αλλά πέραν του ή δεν. Θα αφεληνιστούν στην ουσία του. Κύριε Καθηγητά, πολλοί που συζητάμε στι παρέε και ακούω ο κόσμο να το μιλά και να το τονίζει είναι ότι οι άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών τηρούν σιγή χθείω. Εσεί αυτό το, το, το, το έχετε αντιληφθεί, το καταλαβαίνετε, το βλέπετε. Θέλω να πω σε, σε εποχές παλιότερες... Ε, οι άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών, είτε μέσα από την τέχνη του, είτε μέσα από το λόγο του, ο οποίο πάντα ήταν έτσι δυνατό και μεστό, ε, είχαν να πούν πράγματα. Τώρα, που περνάμε αυτή την κρίση, που περνάμε όχι μόνο ω Ελλάδα, ω κόσμο, εντάξει, ω ανθρωπότητα. Γιατί. Κοιτάξτε, εγώ θα σα πω την, την άποψή μου. Mm -hmm. Οι άνθρωποι εκεί είναι οι άνθρωποι μιλάνε όπω μιλάγανε και παλιά. Απλώ είναι μια θλιβερή. Κοινωνική μειοψηφία. Θα σα πω ότι ανεξάρτητα από τις ιδεολογίες ανεξάρτητα από τα ε, ότι εγώ αγωνίζομαι για να φέρω τη δημοκρατία, λίγο ένα, εγώ τον σοσιαλισμό, ο άλλο, εγώ τον κομμουνισμό, λέει ο άλλο. Θεμητά είναι όλα αυτά. Ένα δεν είναι θεμητό. Η διαφθορά. Και όταν ο Ανδρέας Βαπανδρέου ο έφερε το λαό στην εξουσία, διότι τον έφερε, έφερε ένα λαό διαφαρμένο. Το είχε πει κάποτε ο Γεώργιος Βαπανδρέου αυτό και το επιτεθήκαμε όλοι. Δεν το είπε για καλό σκοπό, εγώ το λέω για καλό σχόμο. Δεν μπορώ εγώ να λέω ως πρόεδρος του κμήματός μου τις μετεγγραφές θα δώσω προτεραιότητα στους κατοίκου πατρών μόνιμους κατοίκου πατρών ή της Αχαΐας αν πάει σπεριπτώσει γιατί δεν θέλω να χωρίζω τα παιδιά της οικογένειας τους και την άλλη μέρα μου έρχονται από όλα τα μέρη της Ελλάδος με χαρτιά ότι είναι μόνιμοι κατοικοί πατρών ή το τι τραβάς να σε παίρνει ο καλύτερος φίλος να σου λέει πέρασέ μου το παιδί στις εξεδράσεις ξέρετε τι αγώνα τράβηξα μέχρι να γίνω απροστέλαστο σε τέτοιες πιέσει. Ξέρετε πόσε εχθρούς έκανα. Λοιπόν, αυτό ο λαός είναι εκείνος ο οποίος είναι υπεύθυνος για όλα αυτά. Ενδεχομένω δεν βγαίναν όλα αυτά σε μια εποχή που δεν ήταν και τόσο... τόσο ας πούμε ήταν λιγότερο ή περισσότερο ανελεύθερη η διακυβέρνηση της χώρας. Τώρα ο λαός απέκτησε την ελευθερία. Τι την κάνει αυτή την ελευθερία. Ανέδειξε ένα λαϊκισμό, ανέδειξε ένα θηρίο κράτος, το οποίο όλοι ορμάνα το κατασπάσουν και δεν κάνει τίποτα για να σώσει αυτή την αγελάδα η οποία μας τρέφει όλους τελικά. Και ακούω αυτά τα οποία σου και ακούω και τις αντιλήψεις πολλών κυβερνώντων με πολλών κυβερνώντας και κυριολεκτικά φρύτων. Αλλά ποιος τους κρατάει όλους σας προς την εξουσία. Γιατί δεν σηκωνόμαστε να πούμε αυτή η αρχαία κληρονομιά είναι δική μας βάδελφε. Ούτε ακροδεξιός είμαι, ούτε φασίλιστας είμαι, ούτε τίποτα από αυτά. Αλλά το να λέω ότι έχω μια κληρονομιά από τους, απ τους υπογόνους μου, από τους γονείς μου. Μια πολιτιστική κληρονομιά. Μια κληρονομία τόσο πολύτιμη που θα μας έλεινε όλα τα προβλήματα εάν την ακολουθούσαμε, τουλάχιστον τις διδασκαλίες της. Αυτό δεν δικαιούμαι να το λέω. Και αυτό δεν έχει καμία σχέση με ιδεολογίες. Επαναλαμβάνω, όταν λαοί χωρίς σύγχνος ιστορία. είναι απλά δημιουργήματα περιστασιακών ιστορικών αλλαγών και έρχονται και διεκδικούν παράδοση ιστορική. Και εμεί την έχουμε σε αυτό το μπλούτο και την απορρίπτουμε. Και φυσικά αυτό βολεύει παραπολούς οι οποίοι... αυτό το πολύτιμο κομμάτι της γης που λέγεται Ελλάδα είναι πραγματικά πολύτιμο. Δηλαδή εγώ πιστεύω ότι η θέση μας και το περιβάλλον μας, το φυσικό μας περιβάλλον, είναι ένα ένας από τους δύο παράγοντες που δημιουργεί, δημιουργεί τους, τους πολιτισμούς. Όπω ξέρετε, ο ένας είναι το DNA των ανθρώπων και ο άλλο είναι το περιβάλλον. Ζούμε σε ένα περιβάλλον όπου μας χωρίζει το κάθε ένα από εμάς μας χωρίζει το δέρμα μας. Δεν μας χωρίζει ένα παλτό από χοντρό αρκουδόδερμα για να ζήσουμε όπως είναι αυτοί καημένοι να βλέπουμε την ελευθερία, να βλέπουμε τον ήλιο, να τον χαιρόμαστε, να βλέπουμε τη θάλασσα, να τη χαιρόμαστε, να αφήνουμε το μυαλό μα ελεύθερο, να στοχαζόμαστε, να δημιουργούμε τι δυνατότητε επικοινωνία των στοχασμών μα, με αποτέλεσμα να αναπτύσσεται η φιλοσοφία, να αναπτύσσεται η ποιήση, να αναπτύσσεται ο καλεσμένο. Διότι δεν είναι ούτε ένα ούτε δύο πολιτισμοί οι οποίοι σε αυτή την περιοχή. Γιατί πρέπει επί των ημερών μας να χαθεί αυτός ο πολιτισμός. Τι μερίδιο ευθύνης φέρει ο Έλληνας σαν Έλληνας. Γιατί καλά, Λέω, καλά. Τι, με, τι μερίδιο ευθύνης φέρει ο Έλληνας. Ο απλός, Έλληνας πολίτης σε όλη αυτή την ιστορία. Γιατί εύκολα κατηγορούμε τις κυβερνήσεις και λέμε ότι φταίνε οι κυβερνήσεις, φταίνε οι άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών. Ρίχνουμε συνεχώς τον παλάκι στους ε, παραπάνω από εμά. εμείς οι ίδιοι, τι σε όλο αυτό. Όταν δεν έχουμε αποκτήσει ο καθένας μας συνείδηση του ότι είμαστε Έλληνες και ανήκουμε σε έναν λαό συγκεκριμένο με συγκεκριμένη ιστορία και παράδοση και επιτεύγματα τότε δεν μας κάνουν τίποτα οι κυβερνήσεις. Είναι φυσικό να τρέχουν όλοι να καταλάβουν την αρχή. Και με έναν σκοπό, όχι με ιδανικό, για να δημιουργήσουν, για να φάνε έτσι εντός εισαγωγικών που δεν ξέρω σε τι βαθμό τα εισαγωγικά ένα παρακτήτα αν πάση περιτώσει να υποφεληθούν σε προσωπικό ενδεχομένω και σε συλλογικό επίπεδο κάποιες παρέες αλλά κανένας δεν σκέφτεται το μέλλον αυτού του λαού και επαναλαμβάνω ποια κυβέρνηση θα σκεφτεί το δημογραφικό πρόβλημα 7,5 εκατομμύρια θα είμαστε το 2050 και μεταξύ των, των γονείμων ηλικιών από τα 20 με τα 50, θα είμαστε πάρα πολύ λιγότεροι. Θα είμαστε 7,5 εκατομμύρια και να βοηθούμε περισσότεροι γέρονες. Κύριε καθηγητά, μιλάτε για συνείδηση και για το ότι πρέπει να την αποκτήσουμε. Το θέμα είναι ότι κάποιος δεν πρέπει να μας το μάθει αυτό. Θέλω να πω ότι ξεκινώντας ένα παιδί, ας πούμε, να πορεύεται τη ζωή του... Αν δεν έχει κάποιον να του πει τι σημαίνει Έλληνας, τι σημαίνει η αρχαία ελληνική γραμματεία ή να του τη διδάξει με κάποιον τρόπο ελκυστικό έτσι ώστε να το αγαπήσει, να αγαπήσει τη γνώση, να αγαπήσει τη μάθηση και εν τέλει να δηλώνει Έλληνας με ελληνική συνείδηση, πώς περιμένουμε τον απλό πολίτη ξαφνικά να πει και να δηλώνει Έλληνα... Με... Φυσικά, φυσικά η παιδεία είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Θέλω να πω ότι, παιδεύει ότι παιδεύει όλη αυτή η ιστορία είναι, είναι ένα μπούμεραγκ. Δηλαδή... Ξέρουν πολύ καλά οι κρατούντες ότι η παιδεία είναι κλειδί για την ολυπόθεση. Και προσπαθούν τον ένα ή τον άλλο τρόπο να τον υποβαθμίσουν. Ο καθένας φτωνώντας τα δικά του μηνύματα, τα οποία δεν είναι κατά ανάγκη ωφέλιμα για το λαό και το κυριότερο δεν είναι ωφέλιμα για το μέλλον αυτού του λαού. Αυτέ. Δεν μπορώ να σα απαντήσω δυστυχώ. Θα μπορούσα να σα απαντήσω με ένα λιγμό, μια ημωγή. Με ένα κλάμα, αν θέλετε. Αυτέ. Όλη αυτή την ώρα κάνουμε κάποιε διαπιστώσει. Το θέμα είναι ότι πρέπει να υπάρξουν άμεσε λύσει για όλη αυτή την ιστορία και για όλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν στον ελληνικό λαό. Και όχι μόνο στον ελληνικό λαό. Γιατί. Εντάξει, και οι γειτονικέ μα χώρε και οι χώρε από την άλλη πλευρά του πλανήτη είναι πολύ κοντά μα. Δεν είναι και τόσο μακριά. Και ό,τι προβλήματα, προβλήματα δημιουργούνται από την άλλη πλευρά του πλανήτη, κάποια στιγμή θα έρθουν εδώ και του Και αυτό πάει και έρχεται. Το θέμα λοιπόν είναι ότι πρέπει κάποιο, και δεν ξέρω αν είστε εσεί αυτό, και όταν λέω εσεί ενώ σα μιλάω σαν εκπρόσωπο τη ακαθυμακή κοινότητα αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω αν η ακαδημαϊκή κοινότητα ή κάποιοι άλλοι άνθρωποι πρέπει να ηγηθούν σε όλη αυτή την προσπάθεια. Δηλαδή πρέπει να, υπάρξουν, να υπάρξει κινητοποίηση έτσι ώστε να αφυπνιστεί ο Έλληνα. Γιατί καλά τα λέμε και όλοι το, το διατυπώνουμε μια χαρά και μεταξύ μα πίνοντας ένα κρασάκι τα, τα, όλοι μας αντιλαμβανόμαστε ότι κάτι δεν πάει καλά. Το θέμα είναι ο καθένας πως πορεύεται και ποιο μπορεί να ηγηθεί όλης αυτής της προσπάθειας. Με συγκεκριμένες προτάσεις και λύσεις, όχι με απλές διαπιστώσεις... Τώρα πάει λίγο μακριά η συζητήση. Πάει μακριά, πάει μακριά. Έτσι, αλλά... δηλαδή να σας πω τώρα εάν εμείς φτιάξουμε παραδείγματο χάρη ένα πολιτικό κόμμα εσείς εγώ και κανένα δύο άλλοι φίλοι μας το οποίο θα λέει ότι εμείς αφορούμαστε από τη φιλοσοφία και τις αρχές των αρχαίων Ελλήνων. Ξέρετε πώ θα το ονομάσουν οι άλλοι. Ακραίο ακροδεξιό, φασιστικό ναζιστικό εμπολής και εν πάση περιπτώσει φοβούμε ότι από την απελευθέρωση και μέχρι σήμερα ο λαός αυτό δεν κατάφερε να βρει το, το βηματισμό του. Όλοι οι μεγάλοι που προσπαθούν να ηγηθούν βλέπει κάποιο δύστηρα φαγώθηκαν επιτόπου. Τι έχουμε? Έχουμε... Έχουμε, ξέρω εγώ, την Εκκλησία, την οποία τη σέβεται ο λαό. Έχουμε στον βαθμό που, εν πάση περιπτώσει, παίζει και αυτή ένα ρόλο. Ε, εγώ τον αμφισβητώ ευθέω αυτό τον ρόλο. Μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα η Εκκλησία αν ήθελε. Δεν τα κάνει. Όλοι θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλά πράγματα αν θέλαμε. Απλά δεν θέλουμε. όλοι, θέλεμε. αλλά εμεί δεν έχουμε δύναμη. Όχι, μην το πάνω. λέτε αυτό. Όχι, κοιτάξτε να δείτε, κύριε καθηγητά. Και εγώ, εγώ θα μιλήσω αυτή τη στιγμή για μένα. Δεν μπορεί ο φόβος μου, μη με χαρακτηρίσουνε ρατσίστηρια, ομοφοβική κλπ, να με καθυλώνει στον καναπέ μου. Αυτό εντάξει, είναι, είναι, είναι μια ευθύνη που φέρω εγώ αποκλειστικά. Δεν μπορεί δηλαδή τώρα λοιπόν, ένας άνθρωπος... Εάν, εάν θα αρχίσω να μιλάμε προσωπικά, θα σας πω και εγώ ότι ουδέποτε προσκύνησα αυτή την κατάσταση και από το εκάστοτε μετερίζι στο οποίο βρισκόμουν έκανα τον αγώνα μου. Ήμουνα μόνος. Εάν σας πω την τραγική μοναξιά που αισθάνεσαι, έτσι και αποφασίσεις να βγεις λίγο από το κατεστημένο, να χτυπήσεις λίγο κάποια πράγματα που θεώρησαι ότι είναι απαράδεκτα. Μα σε μα τι να σας πω. Το, στο, το, το στο καταλαβαίνω στο τμήμα, είναι απόλυτα καθένας. Στο εκατελείτε. τμήμα, στο πανεπιστήμιο. Να σας πω σε άλλες συλλογικές ε, Οντότητες. Μου είναι απόλυτα κατανοητό αυτό, καθηγητά, και δεν, δεν μιλάμε, δεν σας, μ, επί προσωπικού. Δεν σα το λέω επί προσωπικού, όλα αυτά ω παρατήρηση. Μιλάμε επί προσωπικού. Παραδεμ... Και αν δεν το θέτετε εσεί, επί προσωπικού το θέτω εγώ. Και ότι θεωρώ ότι είμαι και εγώ εξίσου υπεύθυνο. Όπω είπε σε κάποια άλλη στιγμή, μπορούσα παραδείγματο να έχω αυτοπεριπολιθεί. Μπα και ξυπνήσουν οι Έλληνε. Δεν το έκανα. Και νιώθει υπεύθυνο γι' αυτό. Εντάξει, αυτό τώρα είναι, έτσι. Στέλος <laughs> πάντων. Εντάξει, όχι, κοιτάξτε, υπήρξαν κάποιοι άνθρωποι και υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν φοβούνται να βγουν δημοσίως και να τα πούν τα πράγματα έτσι όπως τα αισθάνονται. Αυτό εγώ δεν μπορώ να φάω το δίκιο σε κάποιους ανθρώπους που δεν υπολογίζουν το κόστος που μπορεί να έχει όλη τους αυτή η προσπάθεια και βγαίνουν και τα λένε τα πράγματα έτσι τουλάχιστον όπω τα νιώθουν. Η αλήθεια όμως είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι ελάχιστοί και μόνοι τους σαφώς ναι, και δεν μπορούν, δεν μπορούν να κάνουν πράγματα αν δεν υπάρχει έτσι και από πράγμα, πίσω πράγμα, ένας πράγμα. λαός που να στηρίζει αυτή την προσπάθεια. Και ο λαός δεν είναι διατεθειμένος στην παρούσα φάση να στηρίξει τέτοιες φωνές, έστω και μεμονωμένες. Ναι, το θέμα δεν το διατεθειμένος. Ε, προϋποθέτει μια ε, πρόθεση, ότι, ότι ελέγχει τι προθέσει του. Δεν ελέγχει τι προθέσει του, είναι αυτό που είναι σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, όταν, όταν εγώ λέω ότι θεωρώ αδιανόητο, μάλιστα για μία ανέκφραση, ρε παιδιά, τι θέλετε, ελάτε να σα κάνω φροντιστήριο τσάμπα, χωρί ούτε λεφτά ούτε σεξουαλικέ, όπω θέλετε, by the way, <laughs> για να, να, να περάσετε το μάθημα. Διότι ο χρόνο μου είναι δικό μου. Αλλά ο βαθμό είναι του ελληνικού λαού και εγώ τον διαχειρίζομαι απλώ. Όχι κατά βούληση. Αλλά υπό Και αυτέ τι προποθέσει εγώ δεν τις πάζω. Σε Σέλετα και το έκανα σε πολλέ περιπτώσει. Καθόμουν και έκανα ώρες ολόκληρε και έκανα φροντιστήριο. Και μάλιστα <laughs> κάποιοι φοιτητέ μου είπαν το είπαν στο γιο μου, ο οποίο γιο μου είναι. Και αυτό ο καθηγητή του πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, και είπε: Βέβαια, παιδί μου, καλό καθηγητή είναι αυτό ο πατέρα, αλλά έχει μία μανία να θέλει να μα μάθει. Και δεν ήταν αστείο ο σοβαρό ή το πέρε. Μάλιστα. Το, το, το, το περιβάλλον στα πανεπιστήμια δεν είναι περιβάλλον μαθήσεω. Τα βλέπετε τι σου είναι. Τα βλέπετε. Η βία, η, το παραεμπόριο. Τα ναρκωτικά, το ένα το άλλο. Κάποιο πρέπει αυτή την κόπο του αδίου να την καθάρισει. Και, και, και αυτό το άσυλο πια. Αυτό το πρέπει... άσυλο. Τι να πούμε για άσυλο. Δηλαδή, τι Άλλη σημαίνει ιστορία. άσυλο, Άλλο μεγαλύτερο μέρο τη επικράτεια τη ελληνική όπου οι νόμοι δεν εφαρμόζονται. Και αν δεν εφαρμόζονται οι νόμοι. Σε μια γεωγραφική περιοχή προφανώς εφαρμόζεται η ανομία. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό. Και τι σκοπό εξυπηρετεί αυτό το άσυλο υπ' αυτές τις προϋποθέσεις. Οι συνάδελφοι σας βέβαια το υπερασπίζονται. Το, το μεγαλύτερο μέρος των συναδέλφων σας το υποστηρίζουν το άσυλο και σε καμία περίπτωση δεν θέλουν να καταργηθεί. Όπως φαντάζομαι και πολλά κυβερνητικά στελέχη. Και κυβερνητικά και αντιπολιτευτικά. Εντάξει, πολιτικά στελέχη, για να το πω σωστότερα. Προφανώς κάποια συμφέροντα ε, και αυτή η ιστορία εξυπηρετεί. Ε, είναι μια μεγάλη ιστορία αυτή. Τώρα μην μπούμε και σε αυτό το κομμάτι. Κύριε Καθηγητά, ε, θέλοντας έτσι σιγά σιγά να φτάσουμε και προς το τέλος της συζήτησής μας. Ε, θέλω να μου πείτε... Πώς τα βλέπετε τα πράγματα από εδώ και πέρα. Θέλω να πω ότι γίνονται κάποιες μονομενες μεμονωμένες ε, από ανθρώπους πολύ-πολύ αξιόλογους να αφυπνιστεί ο Έλληνας. Ε, υπάρχουν κάποιοι απλοί πολίτες που ξέρουν τι τους γίνεται. Ξέρουν όταν βλέπουν ειδήσει στην τηλεόραση τι θέλουν... Και τι μηνύματα προσπαθούν να περάσουν τα μέσα μαζική ενημέρωση. Ξέρουν, διαβάζοντα μια εφημερίδα, να διαβάζουν πίσω από τι γραμμέ, όπω μα λέγανε και εμά. Πάντα να διαβάζετε την είδηση πίσω από τι γραμμέ. Υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Το θέμα είναι ε, πώ, ε, αν θέλετε, όλο αυτό το καλό και υγιέ κομμάτι τη Ελλάδα πώ θα οργανωθεί, έτσι ώστε να, να πάρει τα ενία στα αυτό χέρια το, του. Αν ένα αισιόδοξο σενάριο. Αυτό το αγαθό κομμάτι, το οποίο όπω το αποκαλείτε, το είπατε αγαθό ή το λέω, εγώ, δεν έχει σημασία. Καλό, καλό ε, και υγιέ το είπα εγώ. Καλό έτσι, και υγιέ. Να γίνει μια, μια κρίσιμη μάζα. Να γίνει ποσοτικά ένας, ένα, μια υπολογιστή οντότητα. Και να σηκωθεί και να πει ένα Παι, παιδιά, πού πάμε. Δεν μπορούμε επιτέλου να μάθουμε να δηγούμε να μην μπαρκάρουμε στην πεδίο δρόμο. Δηλαδή μα είναι τόσο δύσκολο. Να πάμε 20 μέτρα πιο κάτω, για να μην παραβιάσουμε μια στοιχειώδη αρχή, ή να μην παρκάρουμε στη θέση των αναπήρων. Μιλάμε για τόσο απλά και στοιχειώδη πράγματα. Ο καθένας μην... δηλαδή μέσα από το. Αν το <σχελίδε> την οτροπία του λαού. Βρήκα μέρο εδώ πέρα και εγώ παίζω, το αυτοκίνητο και κάθομαι. Δεν ναι. σα κάνει εντύπωση ότι όλη αυτή η αγριότητα η οποία κυριαρχεί τελευταία αυτή τη στιγμή α πούμε αυτές οι ιστορίες τα, το ας πούμε αυτό το δύστιχο παιδί που πήγε μπήκε στο κορυματοπολείο μέσα αυτή η αγριότητα με το οποίο το κλωτσούσαν ένα ανθρώπινο πλάσμα εμένα πόνισε ψυχή μου και να σου πω και κάτι άλλο για να μην πει κανένα ότι πάω και προς τη δύο τους και σκύλος να ήταν και να του φερόνταν έτσι, που και τέτοια κρούσματα όσο πάει αυξάνομαι. Και σκύλος να ήταν, τον ίδιο πόνο σε μου. Δεν μπορείς να ανηπεράσεις το πλάσμα να του φέρεσαι με αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορώ να βλέπω αυτό το παιδί να είναι περι, περικυκλωμένο, να είναι κάτω. Ενδεχομένου να έχει ήδη πεθάνει να του έχουν φορέσει και χειροπέδες, να είναι όλοι στη και στον ολόγυρά του και ένας αστεφίλια και γυρίζει γύρω -γύρω να γυρίζει γύρω-γύρω για να βρει άνοιγμα, να του τραβήξει κλωτσιά. Συγγνώμη, αυτό που να το βάλω, που να το ταξινομήσω μέσα στον αξιακό μου κόσμο. Και σας λέω, τα ζώα, γιατί φερόμαστε έτσι. Κάτι γίνεται και έχουμε χάσει την ανθρωπιά μας. Σε αυξανόμενο βαθμό θέλει η ανασφάλεια. Θέλει ο φόβο για του μετανάστε. Άλλη, άλλη διαχείριση απέρσια που έχει γίνει. Καλά, αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα και η κοινή γνώμη έχει εντελώ διαφορετική άποψη από αυτή που τα μέσα μαζική ενημέρωση προσπαθούν να περάσουν. Τόσο και για τον ε. συγκεκριμένο άνθρωπο για τον οποίο λέτε, όσο και για του λαθρομετανάστε. Ε, εντάξει, η κατάσταση είναι στο προχώρητο. Δεν. Έχει φτάσει στο προχώρητο, έχουν δημιουργηθεί τεράστια θέματα ε, και η κυβέρνηση, δεν ξέρω όποια κυβέρνηση φαντάζομαι και να τα πάνω, αυτή που έχουμε αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση. Μα συγγνώμη, δεν καταλαβαίνω, δημιουργεί... υπάρχει έλεγχος διαβατηρίων στο αεροδρόμιο και δεν υπάρχει στον Εύρο, στα νησιά. Εγώ ξέρω ότι οι Σέρβοι τα πάνδυνα αλλά δεν έφυγε κύμα προσφύγων από εκεί για να έρθει εδώ. Και στο κάτω-κάτω εντάξει να υποδεχτούμε του πρόσφυγε, αλλά όχι του οικονομικού μετανάστε. Δηλαδή πολλά πράγματα μπορούσαμε να τα έχουμε δει. Από την Ευρώπη δεν περιμένουμε και πολλά πράγματα, έτσι. Η Ευρώπη μα ακάψει κυριαρχικά και, και οικονομικά και σχολατικα Να Ένα-ένα βγαίνει τώρα έτσι. Τέλο πάντων. Ε, δεν ε... βλέπω να λύνουμε όλα τα προβλήματα Δεν τα λυνώ όχι, όχι, Εγώ να τελειώσω να πω ένα, μια κουβέντα Αν είναι κάτι στο οποίο νιώθω δικαιωμένο, Είναι ένα 5 με 10% Από του φοιτητέ που περάσουν Μέσα με τα τελευταία 50 χρόνια Πρέπει να σα πω Έτσι. Κάποιοι από αυτού μου γράφουν Θυμάμαι ακόμα και τη φράση τάδε που μα είπατε Στην αρκτήρια διάλεξή σας Πολλοί από αυτούς είναι καθηγητές σημαντικών πανεπιστήμιων στη Δύση. Ε, είναι, αν θέλετε, παρηγοριά σκέψεις. Να ξέρεις ότι αυτά τα παιδιά υπάρχουν, ότι έγιναν σημαντικοί άνθρωποι μέσα στον χώρο της επιστήμης και ότι, εν πάση περιπτώ, συνέβαλες κι εσύ κατά ένα μικρό, ένα μικρό κάτι. Ούτω ή άλλως, λοιπόν, ένας, ένας δάσκαλος yeah. είναι πετυχημένος όταν γίνεται γέφυρα για να περάσει στην αντίπερα όχθη ο μαθητής του. Ωραία. Χαίρομαι κύριε καθηγητά. Yeah. Σας ευχαριστώ θερμά yeah. για τη συζήτηση που είχαμε απόψε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Περάσαν πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν οι τελείς, πήγαν από η, τελεσέα, τεσέρα, μάλλον, τελιά, οι τηλεθεατές, αλλά μάλλον δεν τελειάζει ο όρος. Οι ακροατέ μας υποθέτω, ευχαριστήθηκαν κι αυτοί. Ε, κάποιοι και να ευχαριστήθηκαν, κάποιοι, Ναι, κάποιοι ευχαριστήθηκαν Κάποιοι είχαν τις αντιρρήσεις τους ε, ε, Θεμητό μέσα στη δημοκρατία Να εκφράζουμε Μα δεν μπορούν να μην έχουν ναι. αντιρρήσεις Όταν εκφράσει και δει στην Ελλάδα Όποια γνώμη για να εκφράσεις Θα βρουν κάποιοι που έχουν αντίρρηση Και καλώ έχουν έτσι, έτσι ναι. Αυτό θα έτσι. μπορούσε να είναι μια πολύ καλή ιδιότητα Τέλεια Δηλαδή να λέμε ότι είσαι ελεύθερο Να λέει την άποψή σου Και εγώ με λέω στο να διαφ έτσι, έτσι καταλήγουμε στη βέλη τη λύση Πώς να το κάνω Λοιπόν, και εγώ σας ευχαριστώ Καλό σας βράδυ ε, Και εύχομαι και να μια, μια καλή ανατολή Εδώ χαιρετισμούς και την αγάπη μας από την Κρήτη Ωραία, σας ευχαριστώ παρομοίως Και όλοι να πάμε καλά Γεια σας Καληνύχτα σας Beautiful I see I am just a prince. I can make you play, I can make you smile, I can make you say In my fullest arms you're my sweetest kiss, you're my immortal. I do But the thing is what I really want to say It cannot be said And I promise I will never let the death Take it from me anyway oh, Through the stars, stars, stars To We wish never die You're my brightest son. You're my crystal sea, you're my ladder's rhythm, but inside my heart I will make you love, I will make you fly to the shining sky. Αναρωτιέμαι γιατί θεωρείτε πως αυτό το τραγούδι είναι καταθληκτικό Νομίζω ότι αν ακούσετε τους στίχους το τελείως αντίθετο μήνυμα βγάζει προς τα έξω Εν πάση μπορεί η μουσικούλα του λίγο να σας χάλασε Σας έχω όμω κάτι καλύτερο έτσι λίγο για, σας, για να σας ανεβάσω ε, Και για να πάρουμε την απαραίτητη μουσική ανάσα που παίρνουμε πάντα Κλείνοντας ε, ε, κάθε Δευτέρα βράδυ την εκπομπή μας Κάτι λοιπόν πιο δυνατό ε, έρχεται ευθύς αμέσως στα αυτιά σας. Αγαπημένη μοναδική φωνή του Τζο Κόκερ το γνωστό άσμα που όλοι έχουμε αγαπήσει και δει άντρες περισσότερο. Εδώ είμαστε στον Αλμπέντο 14, ζωντανή και με πολύ κέφι και χαρά θα έλεγα. Αν και κάποιοι ακροατέ μου έτσι λίγο αισθάνονται κάπως αμήχανα να το πω, άβολα να το πω, ε, αισθάνονται λίγο κουρασμένοι, όπως και να έχει, εδώ είμαστε για να σας φτιάξουμε την διάθεση, έστω και στα τελευταία λεπτά της εκπομπής. Sure. Μια εκπομπή που κάθε Δευτέρα φιλοξενεί διάφορε προσωπικότητε από διάφορου χώρου, αν θέλετε, και που ο καθένα έχει τη γνώμη του και την άποψή του. Είμαστε λοιπόν εδώ για να ακούμε αυτέ τι γνώμε, τι απόψει, να τι δουλεύουμε, να τι επεξεργαζόμαστε και αναλόγω να τι κάνουμε δικέ μα ή να τι απορρίπτουμε. Έτσι είναι η δημοκρατία, αυτή είναι η ομορφιά της ε, και ε, ε, δεν έχω καμία διάθεση τον κάθε καλεσμένο που έχω εδώ στην εκπομπή ε, να τον μαλώνω ακόμα και αν διαφωνώ μαζί του. Ε, με τα ερωτήματά μου προσπαθώ να εκμεύσω ε, τη γνώμη του, την άποψή του ε, και από εκεί και πέρα το αν συμφωνώ ή διαφωνώ εγώ προσωπικά είναι μια άλλη ιστορία που μπορούμε να το συζητήσουμε σε κάποια άλλη εκπομπή. Μου αρέσει όμως που στο τσάτ εκφράζετε τη γνώμη σας και την άποψή σας και με χιούμορ και με σαρκαστική διάθεση. Ειλικρινά το διασκεδάζω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό. Αρκεί να μην ξεπερνάμε τα όρια της ευπρέπειας. Τα έχουμε πει αυτά, ε! And see myself coming I just wanna feel real love Fill the home that I live in Cause I got too much light running through my veins είπε φίλη μου πως δεν μ' αρέσει που είστε ζωηροί, χαίρομαι που είστε ζωηροί και το διασκεδάζω ιδιαίτερα ελπίζω να το διασκεδάζετε και εσείς ε. εμένα προσωπικά δεν με ενοχλεί καθόλου πάντως Και για να ενημερώσω τους ακροατές που ακούνε και δεν καταλαβαίνουν τα σχόλια που κάνω, πολλές φορές απαντάω στα παιδιά που είναι μέσα στο chat και αναπτύσσουν ένα διάλογο. Αναπτύσσουμε ένα διάλογο. Λοιπόν, πολλές φορές απαντώ γιατί με ρωτάνε και μου λένε ότι μερικές φορές λέω άσχετα πράγματα. Δεν είναι άσχετα. Ε, υπάρχει μια παρέα που μιλάει στο, στο σελίδα του Αλμπέντο 14 και πολλές φορές έτσι έχουμε διάλογο στον οποίο εκείνοι μου γράφουν στο τσάτ και εγώ απαντάω στον αέρα. Δεν είναι άσχετα τα σχόλια δηλαδή, δεν λέω ότι μου κατέβει. Κάπου απαντώ κι εγώ. Say. Uh -oh. τους χαιρετισμού μου και την αγάπη μου σε όλα τα μέρη της Ελλάδας από τα οποία μας ακούτε εδώ και από όλα τα μέρη της Ευρώπης και της υπόλοιπης έτσι, και των υπολείπων χωρών από την άλλη πλευρά του πλανήτη. Σας θέλουμε εδώ από την Ελλάδα την αγάπη μας και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που είστε κοντά μας και κάθε Δευτέρα αλλά και κάθε μέρα στηρίζετε την προσπάθεια του Αλμπέντο 14. Ε, συνεχίζουμε για λίγα ακόμα λεπτά μέχρι να πούμε την καληνύχτα μας με όμορφες μελωδίες τραγούδια που αγαπώ πραγματικά και που ελπίζω και εσείς να τα χαίρεστε όταν τα ακούτε Ναι, ναι, είμαστε ακόμα ζωντανά, παίζουμε όμορφε μουσικές για να τελειώσει και αυτή η μέρα Δευτέρας, αυτό το ξεκίνημα της εβδομάδας, μια εβδομάδα που αναμένεται να είναι δύσκολη για τους περισσότερους από μας μιας και έχουμε μπει για τα καλά στους ρυθμούς του χειμώνα. Ακόμα βέβαια εδώ στην Κρήτη έχουμε καλοκαίρι, δηλαδή χτες και προχτές είχαμε 30 βαθμούς Κελσίου, Δεν είναι πολύ δύσκολο εδώ να να μπούμε σε ρυθμούς χειμώνα ενώ έχουμε έναν υπέροχο καιρό έναν πανέμορφο καιρό Μουσική γι' αυτό και δυσκολευόμαστε ακόμα περισσότερο και μας έχει πιάσει και μια μήνη κατάθλιψη Γιατί ενώ θα μπορούσαμε να απολαύσουμε όλες αυτές τις ομορφιές που μας δίνει εδώ η Κρήτη αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα δεν μπορούμε να το κάνουμε γιατί οι ρυθμοί είναι καταιγιστικοί καθημερινή. Με ενημερώνει ο Γιώργος ο Καραποδίλης ότι είναι και η Κύπρος κοντά μας και την ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Oh. Και εδώ τα Βαλκάνια στηρίζουν Αλμπέντο 14 και η Αμερική και ο Καναδάς και η Ιταλία και η Γερμανία. Ακουγόμαστε σε όλο τον κόσμο και αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρο και πολύ ικανοποιητικό για όλους τους παραγωγούς εδώ του Αλμπέντο και πόσο μάλλον για τον Γιώργο τον Καρποδίνη που ε, δουλεύει 20 ώρες το 24 ώρο για αυτή την προσπάθεια τόσα χρόνια τώρα. Να είσαι καλά Γιώργη εκεί στην Αθήνα, μου λείπετε. λοιπόν η συζήτησή μας και ο διάλογος καλά κρατεί στην ιστοσελίδα πείτε όσοι θέλετε να συμμετέχετε και εσείς σε όλο αυτό το, το, το, το, το παραλογισμό που ζω εκεί κάθε Δευτέρα βράδυ ε, ένας παραλογισμός όμως που με φέρνει στα συγκαλά μου η αλήθεια είναι αυτή πως γίνεται αυτό θα μου πείτε γίνεται όλα γίνονται εδώ στον Αλμπέντο Γιαννίουμε λοιπόν και τα τελευταία λεπτά αυτής της υπέροχη Δευτέρας που πέρασε μόλις τώρα. 12 δείχνει το ρολόι μου, σιγά σιγά ε, περνάμε στην Τρίτη και έχουμε όλοι μας να έχουμε μια καλή ανατολή και εμείς σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσουμε έτσι, ακούγοντας δύο-τρία τραγούδια ακόμα που αγαπώ πολύ και ελπίζω και στο το ίδιο. Ένα πάστα είναι αυτό από τον αγαπημένο, τον μοναδικό, τον αναλυπανάληπτο, Πάτρικ Σουέιζ. She leads me through moonlight, only will burn me with the sun She's taking my heart, but she doesn't know what she's done Feel the breath in my face Her body close to me Can't look in her eyes She's out of my loop It's a fool to believe I have anything she needs She's like the wind close to me Can't look in her right. eyes She's out of my league Just a fool to believe I have anything she needs She's like the wind You your breath in my face Κάνουμε λοιπόν σιγά σιγά στο τέλο. ευχαριστώ πάρα πολύ που και απόψε ήσασταν κοντά μα και ακούσατε και την απόψινη εκπομπή. Θα δώσουμε ραντεβού για την επόμενη Δευτέρα στι 10 πρώτα. Ο να είμαστε καλά, να έχουμε σουά στα σφρένα, να έχουμε την υγειά μα. Έτσι και με μια μελωδία τις νιώτης μας, κλείνουμε απόψε, τα φιλιά μου, την αγάπη μου από Κρήτη, στο καλά να περνάτε, να έχετε μια πολύ όμορφη ανατολή και μια ακόμα πιο όμορφη εβδομάδα. Δύναμη, χαρά, υγεία, χαμόγελο και πολύ πολύ αγάπη. Ε? Καλό σας βράδυ!